από τον ε, Πάνο Παπάδωνα και τον Τύπο σε μια επί ναι. Ε, όπου, ε, όπου συντονιζόμαστε στο πλατεία αρέντα αναζητούμε ε, τα Pokemon, Pokemon. Σε, στη, στη μας, στην τελική μας ε, συντο, συντονιζόμαστε και στέλνουμε στο chat τα μήνυματά μα, αν υπάρχει κανένα Pokemon το στη δουλειά, το γκρουμό κι μην παίρνουμε στην και ακούμε το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού «Οι Μάσκες» με το όχι γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Καλέ είναι να το ακούσουμε. Στενά, παρέα με ένα σκουπιδιάρι, Φύσηξα γέρι, φύσηξε δροχή. Και εγώ γυρίζω σαν τσακάλι. Άσχημη, μάλλον διάλεξα εποχή. Με στο κενό και με στη Ζάλι. Στον αέρα πάλι. Είμαστε στον αέρα, στον αέρα. στον αέρα πάλι <που εσύ έπαιρες laughs> Κυνηγούσα τα Digimon Τα Pokemon Α, τα Pokemon κυνηγούσα Αυτό, άμα δεν, είσαι, άμα δεν είσαι τη γενιάς αυτής της δικιάς μας ηρωικής γενιάς δεν ξέρεις και το γενιάς Αυτά είναι, αυτά, αυτά είναι αυτούς. τα προβλήματα ναι, σωστά. Εδώ στο στούντο τα κυνηγούσαμε ήταν και πολλά, είχα μαζευτεί και πολλά προηγουμένως και από την κουβέντα που κάναμε με τα παιδιά του κοίματος και, και πληρώνουν ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ότι μαζεύονται εκεί στα κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικία. Κάτω που γίνονται οι πληστηριασμοί, μαζεύονται όλα τα Πόκεμεν. Γύρω στι 4-4 παρά, καλύτερα. Yes. Γιατί μπορείτε να μπατίσετε και να έρθουν νωρίτερα τα Πόκεμεν. Καλούνται όλου αυτού που κυνηγάνε Πόκεμεν να πάνε στα Ειρηνοδικεία. Να τα πιάσουν, δεν μοιάζουν συνήθω, σαν κλασικοί νεολινάρε με εφαρμοστέ μπλουζίτσε πουλάνε μπραβιλίκι. Που το του μια πόκεμπον και κρατάνε τσάντε μαύρε στα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί. Άντε, εγώ Λέρω... του μολογράφω. Εγώ λέω για το άκουσα. Καλλιέργεια. Που πουλάνε τον βραβιλίκι, δεν? Το αυτά είναι πιο εξελιγμένα που λε Είναι εξελιγμένα. Είναι εξελιγμένα. Είναι εξελιγμένα. Είναι. Ε, ε, κρατικά. Τα αφήνει το κράτο αυτά Είναι τα καλά. Πρέπει να έχουν φωλιά αυτά κάπου εκεί γύρω από τα Ειρηνοδικεία έτσι. Γιατί τα βλέπουν και μαζεύονται κάθε φορά. Να πούμε ότι η φωτογραφία αυτή την οποία ανεβάσαμε για να κάνουμε την εκπομπή είναι. Ε, τη βρήκα στο group ναι, από την Παλαιστίνη ε, Και η περιγραφή τη είναι πώ οι Παλαιστίνοι χρησιμοποιούν ειρωνικά το Pokemon Go Για να τραβήξουν ε, την προσοχή Στα δεινά τους από την Ισραηλίνη κατοχή Στο ένα σκίτσο Έχουμε ένα τσάριζαντ ε, Να παραμένει άπιαστο Επειδή βρίσκεται πάνω στο Ισραηλινό τοίχο του Απαρχάι Στο Ο άλλο σκίτσο <coughs> που είναι αυτό που αναρτήθηκε Βλέπουμε ένα πίκατσου Να εντοπίζεται νεκρό στα χαλάσματα ενό βομβαρδισμένου σπιτιού στη Γάζα. Ζήτω το παγκόσμιο ειρήνη, έτσι. Ζει το παγκόσμιο ειρήνη, ναι. Αυτό. Την ώρα που κάποιοι βγαίνουν και κυνηγάνε τερατάκια στο δρόμο, πεθαίνουν παιδάκια στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Αρχικά κυνηγάνε παιδάκια. Κόβουν από παιδάκια, όπω είδαμε ε, να συμβαίνει τώρα. Σε, από την πλευρά των τζιχαντιστών, παιδάκι το οποίο μάλλον ήταν του Συριακού στρατού, από ό,τι καταλάβουμε το 7χρονο. Ναι. Πρέπει να ήταν Σύρο στρατιώτη για αυτό το πιάσανε, γιατί του κόψανε το, το κεφάλι. Προφανώ. Και αυτά τα κολλόπεδα είχαμε ανεβάσει κάποια στιγμή. Είχα ανεβάσει και εγώ ένα τέτοιο κολλόπεδο που πετούσε πέτρε στο στου καλού Ισραηλινού στρατιώτε, α πούμε. Ένα Παλαιστινιανάκι. Ένα Παλαιστινιανάκι. Ναι. Και κάτι έγραφε κιόλα. Δεν θυμάμαι. Αν βρω τη φωτογραφία τώρα εδώ στο ίντερνετ, μπορεί να, <coughs> να θυμηθούμε και τι λέει. Είναι γνωστή φωτογραφία που είναι ένα Ισραηλινό τάγκ μέσα από τα χαλάσματα. Μπράβο, και με ένα... πολλούς ε, τύπου εκεί πέρα, σιδερόφρακτούς. Και είναι ο Πιτσιρικάς που κρατάει δύο πέτρες στα χέρια. Και κάνει το τον Βαβίεθ απέναντος τον για <laughs> Κατά κάποιον τρόπο. Είναι, πληκώς, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά ο Γουλιάθ oh. νικάει μονίμως. Ναι. Το Δαβίδ. Το μικάει τον σκοτώνει, τον κατακρεουργεί ε, από την κούνια του ήδη και ζούμε αυτή την τραγικότητα όπου η ανθρωπότητα σκοτώνει τα παιδιά τη. Ο προβληματισμό με τον οποίο ξεκινάει η σημερινή εκπομπή είναι το. Και να το θέσω πιο σωστά, ε, το πόσο ο καπιταλισμό μπορεί, δηλαδή τι σκεφτόμαστε, το κατά πόσο ο καπιταλισμό μπορεί να τελειώσει, και το λέγαμε και τι πρώτε εκπομπέ στην ανθρωπότητα, μέσω αυτή τη κοινωνική Και σε μια χώρα στην οποία η νεολαία, και όχι μόνο σε μια χώρα, σε ένα πλανήτη. Στο οποίο η νεολαία μαζεύεται κατά χιλιάδε στι πλατείε, όχι για να διαδηλώσει, όχι για να διαμαρτυρηθεί, αλλά για να πιάσει ένα σπάνιο πόκεμο με το κινητό της. Τι ελπίδα έχει αυτή η νεολαία να σηκώσει κεφάλι και να τελειώσει με αυτή, το, αυτή την παγκόσμια κατάσταση την οποία βιώνει ο πλανήτη, ενό τέτοιου τύπου αλωτριωμένη νεολαία. Η προσωπική μου του ναι, είναι ναι. καμία. Προηγουμένω, κάποιο μα έστειλε ένα μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή. Με τα λογια ενο ενός ε, ψυχολόγου. Ενός Τιμωθή Λύρη. Τιμωθή Λύρη. Ε, 1920-1996, Αμαρικάνος ψυχολόγου. Ναι, ο οποίος λέει, έχουμε να κάνουμε με την καλύτερα εκπαιδευμένη γενιά στην ιστορία. Αλλά το μυαλό τους έχει βάλει τα καλά τους, χωρίς να έχει να πάει πουθενά. Είναι αυτό το οποίο Σπουδαίο. σχολιάζαμε την ακριβώ πέρα. Όχι την εβδομάδα, την Κυριακή, το σχολιάζαμε στην αστυνομία, αφού κλείσαμε τη συνέντευξη με τον Πατέλη. Το, ε, το ότι ναι, μεν οι συνθήκε για την κοινωνική αλλαγή υπάρχουν λόγω τη ανοού τεχνολογίας, τεχνολογία, ότι πλέον το να ενωθεί η ανθρωπότητα, οι είναι πολύ πιο εύκολο. Από την άλλη, ω αντιστάθμισμα στη σιγαριά, έχει υπάρξει μια τέτοιου βαθμού κοινωνική αλοτρίωση, μια τέτοιου βαθμού αλωτρίωση τη ανθρωπότητα. Που σε κάνει να αμφιβάλλει σαν αυτή η ανθρωπόδα και αυτή είναι νεολαία, Μπορεί τελικά να σηκώσει κεφάλι. Για τη σωρία και τη πατρίδα μα και τη Ευρώπη και τη Μεσογείου και του πλανήτη ολόκληρου. Αν μπορεί αυτή η αυτή νεολαία να σηκώσει κεφάλι. Και δεν λεω συλλογικά, σελίδα είναι, αλλά εδώ πέρα, έμενα μια χιλιάδες. Και, και δεν σήμερα. ξέρω πολλού να, να παίρνω να τα βουνά από την νεολαία. Υπήρχαν κάποτε εθητητικά κινήματα. Ε, πάρα πολύ ισχυρά έχουν υπάρξει στην πρόσφατη ιστορία, α πούμε, του 20ου αιώνα. Ε, αυτή τη στιγμή βλέπει δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή στον χώρο αυτών των ε, φοιτητών, των μαθητών. Εντάξει, από του μαθητέ δεν περιμένω κιόλα. Μα γιατί <κείτε>, υπήρχε μαθητικό κίνημα υπήρχε, την εποχή τη Χούντα. Υπήρχε, βούντας, υπήρχε αλλά... και μαθητικό κίνημα. Πάντα πολύ από το φοιτητικό. Αλλά... Ναι, απλώ αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει μαθητικό κίνημα, δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μα, που θα έπρεπε. Έτσι, γιατί στη Χούντα που υπήρχε αυτό το κίνημα. Δημιουργήθηκε εξανάγκη. Δηλαδή ήταν οι συνθήκε τέτοι. Τώρα οι συνθήκε, α πούμε, είναι καλύτερε. Και μάλιστα υπήρχε και πριν την κοντά, γιατί υπήρχε ένα ολαστή στο κείμενο, πήραν λαμπράκι μα. Η οποία πήραν μάλιστα στην πλάτη του μετά το, την αντίσταση κατά τη χούντα και όχι μόνο αυτή, γενικά είναι ωραία, όταν οι γραφειοκράτε τη επίσημε αριστερά κρεβόταν μαζί με του ασθουλή. Ακόμα και στην καταχή. Ε, εντάξει, μπορείτε να μην ήταν. Δεν, δεν ξέρω αν ήταν μαθητέ, προφανώ. Είχαμε επόμεν. Είχαμε την επόμενα, α πούμε, και, και όχι μόνο ένα οροργανώσει. Έτσι και τα παιδιά, τα πιτσιρίκια α πούμε ήταν σαλταδόρι δηλαδή οι πάνω να πάνε στα γερμανικά φορτηγά. Ε, Γενικώ, σε δύσκολες συνθήκες οι νέοι επαναστατούν Εδώ... αυτή η αλωτρίωση λοιπόν είναι εκπληκτική έτσι είναι συγκλονιστική είναι ένα ωραίο βίντεο το οποίο άμα πέσει ποτέ ένα, ε, στο μάτι σου στο youtube όπου είναι σε μια ανοιχτή εκδήλωση πριν από ένα δύο χρόνια δύο μπορεί και τρία μπορεί παραπάνω και είναι ένας άνθρωπος 17 ετών και ρωτάει, είναι ο Θοδωράκης και του λέει ότι εγώ νιώθω, του λέει ο νέος, ο στο κλουβί. Τι να κάνω. Και του κάνει ο Θοδωράκης, ρωτάς εσύ, εσύ εμένα 17 χρονών τι να κάνεις. Εγώ στην ηλικία σου μου στον Ελλάς. Ήταν βάρβαροι οι κατακτητές, έπρεπε να γίνουμε βάρβαροι και εμείς για να ζήσουμε. Τώρα, τι να κάνεις, να πάρει στο κινητό να, να, να κατεβεί το σύνταγμα, τι να κάνεις. Μένει άναυγος. Είδα και αυτό το event με τι χιλιάδε κόσμο που θα πάνε στο Σύνταγμα αύριο και, στο, και στα Public, παίρνω ναι. ένα δώρο. Ναι. Ε, Πώ λέει, Ανάβδο και Ψιοπή γωνία, κάπω έτσι. Ε, ναι, δεν Κάνει τα λόγια σου με αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό και εγώ σου ναι, μιλώ. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, τι να πει. Τι άλλο να πεις, πε μου. Λέγαμε με μια παρέα πολιτικοποιημένων ατόμων σε διαφορετικού χώρου, αλλά πολιτικοποιημένων ατόμων. Δηλαδή, από τι παρέες που βγαίνουν έξω ζητάνε για πολλά πράγματα. Και για γυναίκε που θα ζητήσουν για ποτάκια και για τα πάντα, αλλά θα ζητήσουν για το κοινωνικό ζήτημα. <tiempo> και συζητάγαμε, πέρα από το ότι αυτό που λέγαμε πριν από την εκπομπή, που ήμασταν σε ένα μαγαζί έξω και έλεγχαν μεγάλε τα απόκειμου, τα κινητάκια και μη κάνει τα απόκειμου μόνο στο ε, σε μάζε, σε καρσάδι τώρα. Ε, συζητάγαμε το άλλο πράγμα το οποίο, το οποίο, το, το οποίο πάνω στην έξαρση. Α, το ότι βέβαια με υπερβολικό τόνο, αλλά είναι δείγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, παιχνίδι στο κινητό που εμφανίζει το GPS πάνω από ένα απόκειμου. Φαντάζω αυτό το πράγμα για εμά που ξέρουμε και έχουμε ζήσει τι θα πει παιχνίδι με Pokemon, στο Game Boy κάποτε, να βάλει ανταλλαγή και μάχη. Battle και trade. Όχι να δει τι Nintendo οι πωλήσει που είχαν φτάσει στο Battle. Δεν είχε τον Battle τι Nintendo. Γιατί οι Sony και άλλε ανταγωνιστικέ εταιρείε βγάζανε ναι, ναι. ναι, Nintendo, ναι. οπότε είχαν ένα βγάλει ανταγωνιστικό. Και πάει ψηλά. Φαντάζω πώ θα ανέβει. Το επόμενο στάδιο να γίνουν Pokestores. Που είδα από ό,τι βλέπω μαγαζιά αφήνουν να παίξουν Pokémon και να πηγαίνει κόσμο να βγάζει ωραία άνθεση ο καπιταλ. Μετά φαντάζεσαι αυτό το επόμενο στάδιο, σε λίγα χρόνια έτσι. πόσο θέλουμε, δεν θέλουμε δεκαετία. Με θρυντή γυαλί. Να βγαίνει έξω βλάκα και να βλέπει τα πόκεμπολ στο δρόμο. Ε, μετά το δέντρο τη ανθρωπότητα πρισκοντά. Κοίταξε, έρχεται η ανάπτυξη. Γιατί κάνει έτσι. Ναι. Αυτό δεν είναι η ανάπτυξη. Αυτό είναι οριστεί. Να θα ανοίξουν οι δουλειέ. Θα κινηθεί η αγορά, θα ανοίξουν οι δουλειέ, κάποιοι θα φτιάχνουν τα πόκεμπολ, κάποιοι θα τα αγοράζουν. Ορίστε. Αυτό, αυτό είναι. Τελικά το υποσχέθηκε η αριστερά, το έκανε πράξη. Να φέρει την ανάπτυξη. Τρέμο τη στιγμή αυτό που θα βγουν θρυντή γυαλιά στο στο <laughs> ναι. τέλος του πλανήτη και ολοκληρωτική ρε παιδί μου καταστροβήτησα το τέλο του πλανήτη δεν ξέρω <laughs> η κανόνα έχει έρθει και να μην το, το βλέπουμε αλλά αυτή τη στιγμή στείνεται ένας θερμοπυρηνικός πόλεμος έτσι βγαίνουν α πούμε θαρσώσεις στη σύνοδο του Νάτου και λένε ότι δεν αποκλείουμε τη χρήση πυρηνικών όπλων γιατί αν τα πράγματα ξεφύγουν ή οτιδήποτε κτλ. τα λοιπά. Βγαίνουν σε δημόσια ιδέα και το λένε. Ενώ. No, πριν από χρόνια, α πούμε, μιλούσαν για τον πυρηνικό αφοκλισμό και όλε αυτέ τι ιστορίε. Uh -huh. Γίνονται πόλεμοι, όλου αυτού του πόλεμους που γίνονται, μα είτε στη Συρία είτε στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και όπου, και όπου, όπου υπάρχει η Αραβική δηλαδή, Άνοιξη, απ' yeah. όλα. Ναι, ε, βλέπουμε πούμε, ότι υπάρχει ε, χημικό πόλεμο, ο οποίο είναι παράνομο βεβαίω, κάποιοι υπάρχει πόλεμο νόμιμος. Τέλο πάντων, υπάρχουν κάποιοι κανόνε πολέμου. Διεθνή και τα λοιπά. Χημικό πόλεμο, να... υπάρχει να και σε χώρε όπω η δική μα. πόλεμο έγινε σε εμά, α πούμε, όταν κατεβαίναμε στι πλατείε, στο Σύνταγμα κτλ. Ανορθόδοξο χημικό πόλεμο, έτσι. Και με νεκρού. Μην βλέπουμε και... που, το, που το επίσημο κόμμα δεν πήρε θέση ας, ναι, να σώσει, να πρεσβεύσει το μέλος του. Mm -hmm. Πέθανε ένα άνθρωπο του Πάμε από καρδιακή προσβολή. Δεν και, και δεν ξέρουμε πόσοι πεθάνανε, αν πεθάνανε και τι κάνανε μετά από αυτή την έκθεση σε αυτό. Ναι, εγώ σου λέω άμεσα. Άμεσα, όμως. Στο Σύνταγμα πέθανε άνθρωπο. Δύο άνθρωποι θα πεθάνει. Ναι. Από καρδιακή προσβολή δεν πέθαναν οι άνθρωποι για τι διακοπέ, ούτε πήγαιναν στην παραλία. Πεθάνανε σε μια ένταση, σε συνθήκε πολέμου και με ακραία, για όποιον θυμάται την περίοδο εκείνη 12, ακραία χρήση δακρυγόρων. Χημικού πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν. Τώρα, ήταν οι κομματικέ του γραφειοκρατίε δεν πήραν πάνω του το φάντα αυτών των ανθρώπων, είναι άλλο ζήτημα. Οι άνθρωποι αυτοί πεθάναν όχι σε διακοπέ. Ναι, βγήκαν και είπαν ότι ήταν ξέρω, καλύτερο, και ναι. καρδιακό επεισόδιο. Ναι. Περίεργο εκεί που καθόταν στη Θεσσαλονίκα και απολάμβανε τη βιλιοθεραπεία του, ξαφνικά ο άνθρωπος έπρεπε να καρδιά του. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτά καλό είναι να μην γίνουν. <laughs> <laughs> ε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Να το κάνουμε. Να το κάνουμε να το μουσικό διάλειμμα. Χιονίζει μέσα στη νύχτα. Άκυρο τραγούδι με βάση τον καιρό. Ναι, Επίκαιρο αλλά Είναι ένα πολιτικό τραγούδι, είναι από τα πολιτικά τραγούδια ε, του Βολφ Μπίρμαν και Ναζίν Χικμέτ με μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, που τον δίσκο αυτόν τον είχε αποκηρύξει το κουβουέ, πρέπει να σου πω, διότι είχε μέσα τα, την πίηση του Wolf Birman, ο οποίο ήταν αντικαθαστοτικός στην Ανατολική Γερμανία. Αλλά δημιτρια... μιλιά... η Μαρία δεν κόλωσε και το ραγόδισε. Η Μαρία δεν κόλωσε, αλλά δεν είχε τίποτα <χαλί> για την Μαρία ευτυχώς δεν την πήρες. <χαλί> <πάλι, πάλι>, καλά να παίξουμε τώρα το που έχει γράψει στους Τούρκους Δηλαδή, πού είναι, είναι, είναι το εθνικό πατριωτικό που σου αίσθημα. Πού είναι το εθνικό σου αίσθημα. Τώρα, ένα χρυσταφίτσα πενταγόταν και θα έλεγε πού το έκανε. Έτσι να μην τα ακούμε εμεί, αλλά ακούει μόνο κόσμο. Τι διάβεσαι να έχει ο θα... χρυσταφίτη. Ε. Όχι, δεν τη διάβεσαι. Κάθε κακό που συμβαίνει στην Τουρκία πρέπει να χαίρεται ο ελληνικό λαό. Α έτσι. έτσι. Και... Για του ανθρώπου που πεθάνανε, του αμάχου στην Τουρκία, πρέπει να χαίρεται τώρα ο ελληνικό λαό, γιατί είναι εχθρό. Προέω. Λιγότεροι Τούρκοι. Α το έτσι. Βέβαια. Λιγότεροι ναζί να δούμε. Λιγότεροι <laughs> ναζί δεν γίνεται, γιατί δεν νομίζω ότι του σκοτώσαν εκεί πέρα γκρίζου λίγου. Δεν νομίζω, δε και στην Ευρώπη δεν νομίζω. Γιατί βλέπα εκεί τι σκηνέ που έδειχνε απευθεία, ξέρω εγώ και τέτοια, βλέπα του λίγου με τα χεράκια έτσι. Γκρίζου λίγου ήταν στον δρόμο, δηλαδή. Του έπρεπε. Ποιο το έλεγε ο Σνέροδο Γκάμ θα ήταν και φίλο <σχ> του γκρίζου λίγου, έλεγα. Γιατί ήταν εχθρό, δεν κατάλαβα. Ε, Κάπου το συγκρούστηκε. Για άλλου λόγου, για να μετατραπεί το καθεστώ. Από... Και ο Σύρζα συγκρούστηκε με τη Χρυσή Αυγή α πούμε, αλλά όλοι μαζί στο ίδιο κοινοβούλιο. Ε, Είχε μια σύγκρουση, μετέτρεψε το παρακράτος από ο Γκριζολύκικος ε, Έβαψε τους λύκου αριθμούς Έβαψε τους... <laughs> <laughs> <laughs> Πάμε, <laughs> χιονίζει ναι, ναι, ναι. <χιονύζι>, μες τη νύχτα Χιονίζη Μας τη νύχτα και εσύ στέκεις μπροστά Στην πύλη της Μαδρύτης Αντικρίσου, πάχις, μια στρατιά όλα από πολιτείες, μια που πυσκοτόνη, ότι πιο Τι λεφταριά! Μιστιγμι στιγμή μπορεί μια σφαίρα να σε σκοτώνει. Και τότε μην τα πια. Μην τεάνει. is Ναι, να το κάνουμε και αυτό ε, Έχεις να διαβάσεις Έχω να διαβάσω ένα ποιματάκι που ανέρτησα mm -hmm. του Νί Σίγμα mm -hmm. ε, με μια φωτογραφία ε, με μια γυναίκα η οποία κρατάει τη τσάντα της και μια πλαστική σακούλα με ψώνια και έχει σταθεί μπροστά σε ένα τάγκ Όπως το παιδάκι σε Μπαλαιστίνη ένα πράγμα Όπως το, το παιδάκι σε Μπαλαιστίνη ένα πράγμα το ποιήμα λοιπόν που ανέρτησα του νισίγμα, το διαβάζω. Άνθρωποι τάχα ανασένουν μαύροι άσφαλτο και τέφρα λάμψη φωσφόρου, θάνατος το βιός τους και τον σκορπούν Λιβύη, Συρία, Παλαιστίνη όπου γης, όπου ψυχές όπου κυλάει θλίψη στις φλεύες των βουνών κι όμως ακόμη η πεθυμιά του ποταμού ξεχύνεται καυτή στο φιλόξανο πέλαγο. Αυροί χρωματιστή συνομιλούν με νεογέννητα αστέρια, με υπομονή, μέρα, νύχτα, αδιάφορο. Η ζωή παλεύει για τον έρωτα και αυτός για εκείνη. Κι εγώ, που φίλησα κάποτε τη μικρή ελιά στο στήθο σου, διψώ ακόμη του χυμού των κόκκινων χιλιών σου. Όπως βλέπεις, ο ποιητής εδώ πέρα έχει συνδυάσει τον πόλεμο με τον έρωτα και... Εγώ επηρεασμένο από αυτά και λόγω των εκπομπών που <Κι> και τον έρωτα και την επανάσταση και επειδή για μένα είναι ο έρωτας επαναστατική πράξη γι' αυτό και διαβάσαμε και το ποίημα ε, όπου ο ποιητής μιλάει για αυτούς τους τάχα ανθρώπους αυτούς τους παγκόσμιους, τους παντοκράτορες ας πούμε έτσι και για τη λάμψη φωσφόρου ξέρουμε ότι στην Παλαιστίνη ε, οι άνθρωποι εκεί πέρα που αντιστέκονται το πολύ πολύ να έχουν βρει κανέναν όλμο κάπου, δύο-τρία ακρηκτικά να τα ζώνονται σπανίως, συμβαίνει αυτό βεβαίως, και τα παιδιά με τις ε, σπεντόνες και τις πέτρες σαν αυτό το παιδί που είχαν αρτήσει το πιτσιρικάκι και οι άλλοι πετάνε από πάνω με υπερσύγχρονα αεροσκάφη και βόμβες φωσφόρου, εμπριστικές. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις ας πούμε τις ναπάλμου που ρίχνανε στο Βιετνάμ κάποτε σε μια κατοικημένη περιοχή. Ε, αλλά όμως ε, αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί στην ουσία είναι να προσπαθούν να αντισταθούν στους Παλαιστίνιους που τους επιβουλεύονται τη, την πατρίδα τους. Ναι, ναι. Έτσι, καταλαβαίνεις λοιπόν και γι' αυτό η παγκόσμια κοινότητα δεν σε αυτό. Τώρα κάποιοι εκεί βλάκες λένε για Παλαιστίνη όλων των λαών και όλων των θρησκειών. Μια ενιαία μεγάλη Παλαιστίνη. Δεν αρέσει σε κάποιο αυτό το πράγμα. Κάποιοι θέλουν ε, μια Παλαιστίνη ε, είτε που Ισραηλινή μπότα, κατοχή. Μα είναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει ναι. σήμερα. Αυτό ακριβώ που. ή μια Παλαιστίνη γενικά του φονταμεταλλισμού. Και εκεί πέρα να πούμε έχουμε... μπράβο, θα συζητήσει. ή μια Παλαιστίνη που ε, ανύπαρκτη. Κυρίω αυτό ναι. θέλουν. Δηλαδή να εξαφανιστεί τελείω η μια παλαιστινη γενικα του φονταμεταλισμού και εκει περα Γιατί εδώ μιλάμε για γενοκτονία. Ε, δε, δεν το συζητάμε έτσι. Μιλάμε για γενοκτονία καθαρή. Και μάλιστα ξέρεις και το άλλο που κάνουν α πούμε ότι εξαρτούν τους Παλαιστίνιους τους οποίους τους, έχουν, τους αποκλείουν τους κόβουν το ρεύμα, το νερό κτλ. Δεν έχουν πρόσβαση δηλαδή σε βασικά ε, καθημερινά αγαθά και τι κάνουνε τους ε, παίρνουν κάποιους από αυτούς και τους χρησιμοποιούν σε δουλειές ε, φυσικά ακριβοπληρωμένες να το πούμε αυτό ε, οι οποίοι πηδάνε το τείχος κάθε μέρα με σκάλε κτλ. για να πάνε να δουλέψουν και το βράδυ ξαναγυρίζουν. Περνάνε τους χίλους δύο ελέγχους. Την, τον ευτελισμό αυτών. Και πόσα χρόνια κρατάει αυτό του 47. Να δεν κάνω λάθος. Από το, από το 67 νομίζω. 67, όχι 47. 67. Ναι. Μετά το Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησε νομίζω. Το 47 εγκαταστάθηκαν. να πούμε εκεί πέρα. Να. Οι Ισραηλοί. Αλλά από το 67 και μετά. Τα φράγματα έγιναν. Πήγανε πολύ γρήγορα και πολύ άσχημα. Ας πούμε. Ε, τότε έγινε ο πόλεμος των 7 ημερών mm -hmm. μισό, με, τη, με την Αίγυπτο no. και όλα αυτά. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Τότε είναι που έληξε και αυτή η συμφωνία με τον Bretton Woods, και ότι έπρεπε τα νομίσματα να έχουν μια αντιστοιχία σε χρυσό και γίνανε τα πετροδόλαρα... Και τώρα, αυτά που λε τώρα ότι οι πόλεμοι έχουν να κάνουν με το χρήμα και τα κέρδη, αυτά είναι απαρχιωμένα πράγματα. Και με την εξουσία και με την κυριαρχία πάνω σε κράτη είναι απαρχαιωμένα πράγματα. Όχι, όχι, γίνονται για τα απόκεντρηματα. Ναι, γίνονται σύμφωνα με συνομιλητέ που έχουν τον τελευταίο καιρό, δεν γίνονται για, τους... για αυτό το λόγο, για τα κέρδη εξουσία. Σου λένε για ποιο λόγο. Επειδή γίνεται. υπάρχουν τρελοί ηγέτε. Είναι απλά, απλά τρελό ηγέτη. Κι ήταν απλά ένας τρελός ο Χίτλερ, ας πούμε, ένας τρελός ο Νετανιάκου, ένας τρελός ο ΑΒΓ και λέει θα πάω για να βγάλω τη ματιοδοξία μου να κατακτήσω μια χώρα. Βέβαια θέλει ένα τρελό ηγέτη για να κάνεις σφαγές αυτές που κάνανε οι προαναφερόμενοι, αλλά τώρα το ότι είναι ο τρελός ηγέτης η αιτία που γεννάει τον πόλεμο, εκεί... Γιατί <laughs> οι τρελοί ηγέτες ας πούμε δεν πέσανε με τα μούτρα επίσης στο χρήμα... Στην εξουσία και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί επίση οι κεφαλαιοκράτε, οι, οι... οι, οι εξουσιαστέ, αυτού του τρελού ηγέτε δεν θέλαν πάντα και χρησιμοποιούσαν για να τους έχουν ως μοχλώ, του έχουν ω μοχλό, έχμη του δώρατο για τα κέρδη του. Κοίταξε, αυτοί που... αυτοί που το λένε αυτό έχουν ένα δίκιο. Mm. Έχουν δίκιο. Απλώς το βλέπουν λίγο περίεργα. Λίγο εγώ δεν δε λέω για τρελού, α πούμε, γιατί είναι βεβαρημένη και η λέξη αυτή. Εγώ θα πω ψυχοπαθή. Πραγματικά η επικυρίαρχη του πλανήτη είναι ψυχοπαθής διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, είναι φυσιολογικό. δεν θα έκανε όλα αυτά τα πράγματα για την εξουσία για το χρήμα ή για οτιδήποτε άλλο εννοείται ότι είναι ψυχοπαθή αυτή και μπορεί μπορείς βέβαια... να ανάγεις εκεί τα αίτια του πολέμου. ναι κοίταξε η ψυχοπάθεια αυτή έχει τις ρίζες της σε, σε κοινωνικά φαινόμενα Ρεβώς. έτσι έχει κοινωνικά αίτια αυτή η ψυχοπάθεια και δεν είναι μόνο σε αυτούς, αυτή η ψυχοπάθεια υπάρχει και γύρω μας την βλέπουμε, mm. δηλαδή στο γειτονά μας, στους συνανθρώπους μας, στους μας αν θέλεις. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας δεν έχουν αυτή την εξουσία που έχουν κίνη ή το χρήμα ας πούμε ή οτιδήποτε. Mm. Αλλά ότι υπάρχει ψυχοπάθεια στο πλανήτη μεγάλη υπάρχει και... Και ειδικά όσο του πλανήτη. Ναι. Και μάλιστα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάει από το καπό στο χειρότερο, δηλαδή... Αυτό έπαιγε να τώρα. Ναι. Και εσύ και τα ξέρετε καλύτερα αυτά, είναι γεγονό ότι την ψυχοπάθεια, τουλάχιστον, εγώ μπορώ να, μπορώ να κάνω και λάθος, γι' όσο αυτού του βαθμού ε, ξεκινάμε τέτοιου Μηχανική Επανάσταση. Σταδιακά και εξελίσσεται. Το ότι προταξι... Αυτό δεν το λέμε για να πούμε ότι τα προηγούμενα συστήματα ήταν καλά, η δουλοκτισία... Ναι, για τα συστήματα. Μιλάμε, ας πούμε, για την εξέλιξη τη ψυχοπάθεια. Ακριβώ, ακριβώ. Διότι... Αλλά είναι δείγμα του καπιταλισμού, γιατί εκεί πάει και μια θεωρία ότι ο καπιταλισμό σου, σου κάνει. Σου δημιουργεί επίπλασσε ανάγκε για να κοιμηθούν τα κέρδη του, τι οποίε δεν μπορεί να έχει. Αντικειμενικά δεν μπορεί να έχει την τέλια με την οποία βλέπει τα περιοδικά. Δεν μπορεί να έχει το τέλο σώματο που βλέπει τα περιοδικά. Δεν μπορεί να είσαι τέλειο όλα όπω είναι οι πρωταγωνιστέ που σου δείχνουν στι ταινίε, οι οποίε γαλουχήθηκαν στον Αμερικανό κινηματογράφο. Αυτό σου δημιουργεί ένα κενό. Σου δημιουργεί ένα κενό. Σου βάζουν λοιπόν το τέλειο μπροστά σου και κάτι που το οποίο δεν μπορεί να το πάρει. Σου βάζουν τα τελειοπάρια. Δεν μπορεί να το πάρει. Εάν πληρώσει, μπορεί να το πάρει. Κοίταξε. Ναι. Στο, στο πουλάνε αυτό και μπορεί να το πάρει. Το θέμα ποιο είναι. Α υποθέσουμε ότι έχει δυνατότητα και το παίρνει. Διότι στι δυτικέ κοινωνίε σε περίοδου ευημερία. Σε, σε πόλει ναι. Ε, κάποιοι πηγαίνουν και τα αγοράζουν αυτά γίνονται ευτυχεί, όχι διότι δεν είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να είναι έτσι όπως του παρουσιάζουν και όχι μόνο αυτό αυτό που έκανε ο καπιταλισμός στην ουσία είναι ότι αστικοποίησε τον πληθυσμό και τον, ε, τον τράβηξε μακριά από τη γη η επαφή με τη γη λέτε δηλαδή να ασχολείσαι mm. με τη γη να φυτέβεις να κλαδεύεις να παίρνει τους καρπούς και όλα αυτά να, να τρέφει ζώα αυτό όλο σε φέρνει σε επαφή με τη φύση, δηλαδή με, τις, με την αναλλαγή των εποχών. Δηλαδή, ότι υπάρχουν και οι, υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει και ο χειμώνα. Υπάρχουν οι καλέ ημέρε, ξέρω εγώ, οι ποτιστικέ βροχέ, υπάρχουν και οι καταστροφικέ. Υπάρχει το χαλάζι. Θα το σου χαλάσει την καλλιέργεια. Μπορεί να σκοτώσει τα ζώα. Ένα λύκο στο κοπάδι, λέμε τώρα. Αυτά όλα σε βάζουν να βλέπει τα πράγματα λογικά. Και να συμπεριφέρεσαι λογικά. Δηλαδή, μαθαίνει τον νόμο τη αιτία και του αποτελέσματο Παναγία. Πώ να το πω, από Όταν ζει στην πόλη, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και η κοινότητα. Συντάσσεσαι σε κοινωνία με του άλλου. Επικοινωνεί, έχει ένα πρόβλημα, και θα το πει στον γείτονα και ο γείτονας στον γείτονα και όλα αυτά. Και όλο το χωριό μπορεί να σε βοηθήσει στο πρόβλημά σου. Όχι ότι εκεί πέρα δεν είχαν ψυχοπαθεί. Ασφαλώ, υπήρχε τρελό του χωριού. Τα, τα θυμόμαστε αυτά. Ναι, τα ναι, ναι τώρα αυτό το πράγμα το να αποξενώνεται ο άνθρωπος από όλη την κοινότητα, να μην ζει σε κοινότητα δηλαδή, σε δήμο, και δεν λέμε τώρα δημοστάδε, δημοστάδε, καταλαβαίνεις τι εννοώ έτσι, να συντάσσεται σε κοινότητα, να έχει γειτονιά, να μπορεί να μιλήσει με κάποιον. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τώρα στα διαμερίσματα, όπου δεν γνωρίζει ο ένας το διπλανό, το αυτό που μένει στο διπλανό μπαλκόνι, ας πούμε. Αυτό μας έλεγε πριν, πριν η Μαρέα, έλεγε που πήγε στο γείτονά με το από χρόνια με το τάπερτο, ναι, κάτι. Πήγε να τον υποδεχτεί και... στη γειτονιά τη. <σχει> ούτε χαμοψήφιζανε. Τίποτα, ούτε καλή. Έτσι. Μούγκρισε, ας πούμε. <σχει> ας πούμε. Έτσι. Και υπάρχει το σύστημα που αποξενώνει του ανθρώπου τον ένα τον άλλο και ιδιωτεύουν. Αυτό, αυτό Και μετά, βεβαίω, επειδή χάνουν τη συγκίνηση. Γιατί όταν ζει σε μια κοινωνία, μπορεί, Ξέρεις πούμε. και οι κοινωνίε που ήταν κλειστέ και είπαν οι άνθρωποι να πάω στην Αθήνα για παράδειγμα. Ε, να μην είμαι σε αυτό το χωριό που κουτσόμπολεύει που κάνει, που δείχνει και όλα αυτά και σου λέει τώρα εδώ είμαι ανεξάρτητος δεν έχω κανένα να μου λέει τίποτα και αυτά και, όμως ιδιωτεύει και δεν δημιουργεί σχέσει ισχυρές και όλα αυτά <Συσχυρή> και μετά το σύστημα τον, τον διαχειρίζεται ιδιώτευση <σχυρή> και Είχα... και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο <σχυρή> όταν έχει μια <σχυρή> κοινωνία η οποία είναι κλεισμένη στο σπίτι στους του, που ζουν μονάχοι, στον υπολογιστή τη, στον μικρό κοσμό τη. Α, αν το πρώτο βαθμό συγενή τη και ένα δύο φίλοι που μπορεί άμενοι τη χερό σου άλλο να έχει στη ζωή του. Μα του συγενεί μα δεν έχουμε για τι καλύτερε σχέσει. Ναι, πολλέ φορέ όχι. Γιατί δεν του επιλέγουμε. Σε συμβαίνει α πούμε και αυτό να, την σχέση. Άλλοι αναγκάζονται να σχέση με έχει καλύτερη σχέσει. Αλλά να αγκάζουν κρατάνε σχέσει με συγενείσου, γιατί ακριβώ είναι μόνο δρόμο. Mm. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν απόλυτα μόνο. Πού είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι, στην καλύτερα έχουν κατοικύδου. Περισσότερο. Και ζουν και. Αυτή οι άνθρωποι, τι επανάσταση μπορούν να κάνουν. Αν όχι μόνο επανάσταση μέσω Facebook. Γιατί πραγματικά δεν ήταν αυτή η Facebook. Ή απόψάρα. ψάρα ή από. Το Αμπά και... πετάει, α πούμε. Μπαίνει no. ο άλλο υπογράφο και λέει: Έκανε ό,τι μπορούσε. Υπέγραψε, το Αμπά. Όχι και εκτόνωση, γιατί είσαι ένα άνθρωπο κλειστό μέσα στο σπίτι του και μπαίνει στο Facebook και λε: Αποδότε όλοι. Και. Τι έγινε, τι, τι, τι, τι παίρνει να δώσει πέρα από αυτά τα κατάθλιψη. Η θερίζει και η κατάθλιψη προέρχεται από αυτό το πράγμα διότι οι άνθρωποι προσπαθώντα να πολεμήσουν τη μοναξιά του. Προσφεύγουν ας πούμε, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στα γνωστά κτλ., στην τηλεόραση. Όπου αυτό που κάνουν όλα αυτά τα μέσα είναι να φοβίζουν τον άνθρωπο. Να τον φοβίζουν και φυσικά δεν του προτείνουν και λύσει. Οι λύσει που του προτείνουν είναι τα πόκεμπον, είναι αυτά που έλεγε πριν και όλα αυτά. Δηλαδή ότι κάνε κάτι, να έχει χρήματα, να μπορεί να αγοράσει ευτυχία. Κάνει υπομονή κιόλα. Κάνει υπομονή. Να κάνε αλλάξουν τα πράγματα και όλα αυτά. Η ελπίδα έρχεται. <laughs> ελπίδα έρχεται <laughs> τέτοια πράγματα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με αυτή τη σκέψη στο μυαλό μα. Δεν παίρνει το μετακλίνε. Δεν πειράζει ο Πόμπολα. <laughs> δεν Πόμπολα δεν πειράζει. Δεν ξέρω να το δει. τώρα, δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει. Δεν πειράζει και... ο Πόμπολα. Βέβαια για να ηρεμήσουν ε, οι ακροατέ μα. Μπορεί να μην πειράζει ο Πόμπολα. Όλα δείχνουν πω θα πάρει άδεια ο, ο Μαρινάκη. Οπότε έχουμε ελπίδα ε, να γίνουμε Μεξικό. Εξισορράπησε λιγάκι. Εντυπωσιακό. Μην... Νομίζω, νομίζω ότι κάναμε ναι. ένα λευκό παραπάνω. Ένα λευκό παραπάνω στο να γίνουμε Μεξικό. Πάντω ε, την τραγωδία δεν την λείπωσα, πούμε. Δηλαδή να μην πάρει ο Μπόμπολα αδία. Επίση, ε, άλλη μια είδηση ε, από την ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει όλοι κόβουμε χέρια πόδια, διότι δηλαδή, του έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Ότι ένα καράβι ταξίδευε μόνο του στη το θάλασσα Γαλάζια, γεμάτο ναρκωτικά, γεμάτο κοκαίνι. Δύο τόνου ηρωίνη. Δύο τόνου ηρωίνη, κοκαίνη, δεν θυμάμαι. Δεν Μπορεί, ναι, ναι, ναι, στο... ναι. δεν έχει σημασία. Δύο τόνοι, δύο τόνοι, δύο τόνοι βαριά ασυνόδευτη. να ρωτήσω. Ασυνόδευτη. ασυνόδευτη. Χωρί να φταίει ούτε διοκτήτη του πλοίου, ούτε κανένα από το πλοίο να μην είχε πάρει πράγματι τίποτα. Ούτε τα μεγάλα, τι κάνει, έχει κάνει. Πήγε, ασυνόδευε. Αυτά είναι οι νέε τεχνολογίε, καταλαβέ. Δεν χρειάζεται κάποιο. Ένα ασυνόδευτα αυτά. Είναι αυτό το πλοίο που λέει στην Οδύσσια, ότι πάει μόνο εδώ. Που του μιλά και πηγαίνει μόνο εδώ. Όχι στην Οδύσσια, ήταν στην Πού ήταν. Στη Όχι στο... στην Ιαργό, νομίζω δεν ήταν. Αϊ, αργό ήταν, στην Ιαργό, ήταν. Είναι μια νέα αργό. Οπότε τώρα που ο άνθρωπο είναι καθαρό και το ένα και το άλλο, βγήκε και ένα σατερικό τελικά. Ένα σατερικό που λέει: και Καλό ήταν Ζωριά, δεν ζητήστε τώρα σε γνώμη από το Μαρινάκη για την επίθεση που του κάνατε. Εντάξει, ο άνθρωπο τώρα που είναι άγνω μπορεί να πάρει και ένα κανάλι. Μαρινάκη. Να πάρει και ο άνθρωπο ένα κανάλι. Να... Φάκι αυτό λόγω. Ο Μαρινάκη που μιλάει με κάποιον άλλον και δίκη συνομιλία στον αέρα που έλεγε να πάμε στον πρόεδρο τη βιβλιοθήκη με τα βιβλία, του που με πάει τα βιβλία για να βάλει στην πλοία από κασέτα και μαρενά ε. και άλλο τίποτα. Κι ειδοποίησε και ολόκληρη αστυνομία, δικαστική, μπήκαν στο Sky μέσα, έχει γίνει κάνει τέρα το Sky. Mm. Να μπει αστυνομ και δικαστικό επιμελητή στο, στο κανάλι στο Sky για να διακόψει μια εκπομπή που έβγαζε. Έβγαζε ηχητικά. Άσχετα για τα συμφέρον που μπορεί να με το Sky του αλαφού ζου. Που Τέτοια κίνηση τη δικαιοσύνη και του κράτου, του κρατικού μηχανισμού, όπω λένε α πούμε. Έδειξε ότι ο Μαρινάκη ήταν ναι. πιο δυνατό, είχε πιο πολλού γνωστού τελικά. Του γνωστού και με την κυβέρνηση αυτή και ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερου από ότι ο Αλαφούσο α πούμε. Ναι, αν και αυτό τώρα είναι από ό,τι έμαθα, είχε ο Τσίπρα για να πάει στον παπαχελά και να τον συνέδεψε, του δώσε και ένα φιλί ζωή στον Παπακελά. Ο Παπακελά δεν είναι που πήγαινε, πήγαινε στην Αμερικάνικη πρεσβεία και έλεγε Θα κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ για πείτε μου αν το έχω κάνει καλό κτλ. Αυτό δεν είναι. Καλά τα έκανε. Και έχει περάσει και πηγαίνει και δεν πρέπει να πει. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά τα έκανε το κειμενό, σύμφωνα με την προσοχή. Τα έκανε πολύ καλά. Οπότε, με αυτή τη σκέψη και τον ένα που πάει ασυνόδευτο στι θάλασσε, α ακούσουμε πάλι Μαρία Δημητριάδη, η πιο όμορφη μέρα. Είναι ένα λεπτό δεν κρατάει παραπάνω. Εντάξει, είναι μικρούλι. Α το ακούσουμε. Ταξιδέψει. Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τι πιο μορφέ μέρε μα δεν τι έχουμε ζήσει ακόμα. Γι' αυτό που θέλω να σου πω: Το πιο μορφό από όλα δεν πει ακόμα. Αν παρακαλάμε είναι... να απαγγείλω το ποίημα αυτό του Βάρναλη. Ναι, γιατί πριν είχαμε συμπόσιοποιήσεις με τα παιδιά, δεν πληρώνω. Όμως, είμαστε ακόμα πηρεασμένοι από το... Θα το, θα το απαγγείλω μετά. Mm -hmm. θα το απαγγείλω μετά. Ε, για πες μου τι άλλα, τι άλλα συμβαίνει ένα γύρο. Ένα σχολείο το οποίο έκανα με κλειστό το μικρόφωνο πριν, είναι το σχολείο ενός φίλου που το λέει συνέχεια. Και ένα σχόλιο από αυτό που λέει και η δοσπαστική ανάλυση, αστική σκοπιά. Στην Ελλάδα τελικά όντω δεν έχουμε κράτο. Στην Ελλάδα έχουμε παρακράτους. Μα κυβερνάει παρακράτο και μαφία. Τουλάχιστον πηγαίνουμε συνεχώ στο να μα κυβερνάει μ. το παρακράτο και μαφία. Μα πώ συμβαίνει αυτό. Μέχρι και ο Καραμάλι Σχεργίη είχε πει, Ποιο κυβερνάει αυτό το τόπο. Τι νομίζαμε ότι μετά την μεταπολίτευση που χτάμε κράτο σύγχρονο και ευρωπαϊκό πύλινα ποδάρια, γερά ποδάρια η Ελλάδα σε μια σίγουρη Ευρώπη και με δυνατά ποδάρια η Ελλάδα λίγο ο Σιμίτης. και κάτι τέτοια πράγματα είχαμε αυτή την ψευδέστηση τώρα βλέπουμε ότι όχι, με ένα τηλεφόνιο με ένας ολεγάρχη μπαίνουν αστυνομικοί σταθμού, με ένα τηλεφόνιο με ένας ολεγάρχη εξαφανίζει το ολόκληρο αυτό είναι το ντεβητικό περφαλό να κάνει αυτά τα πράγματα περίεργα πράγματα γενικά. Εξηγούνται βέβαια. Εξηγούνται. Θα κάνουν την περίεργη άψογα. Εγώ να την κόψουμε λίγο από την κουβέντα γιατί πολλοί μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Δεν ξέρει ποτέ τι συμβαίνει γενικά. Τι Ναι, να σταθώ στο παράθυρο και να κοιτάω έξω. Κάπω κάνουμε την εκκουέτα. Α λίγο λίγο. Γιατί μπορεί να φάνηκα μια κόκκινη μπύλια. Και να μείνουμε ένα στο. Κόκκινο ρέιζερ στο μετωπίζω. Τι σημαίνει αυτέ τι μέρε, άλλο το οποίο πρέπει να θυμηθούμε και. Δένει πολύ και με τα στην Τουρκία. Το Ερντογάν, το, το, το πραξικόπημα που απέτυχε να γίνει στην Τουρκία, το οποίο το άλλο άλλω ένα άλλο πραξικόπημα να γίνει. Και την τελευταία εβδομάδα ζούμε τα πονγκρόμ του λαού, εντό εισαγωγικών του λαού. Ναι. Τα πονγκρόμ του όχλου του Ερντογάν εναντίον οποιο, οποιοδήποτε αντιφρονούνται εκεί μέσα. Γιατί δεν νομίζω οι ακαδημαϊκοί να τα κεμαλικοί στην Τουρκία, την μια μέρα στην άλλη. Δεν νομίζω. Και πρέπει να έχει α Οργανωμένο, έτσι. Ούτε τον γκιουλένε, νομίζω να ήταν οι χιλιάδε αυτή οι ακαδημαϊκοί. Κοίταξε τώρα. Πρώτα απ όλα Ό,τι δε... δίστηση και να έχει, ο γκιουλένε, πια είπα. Τέτοια ώρα δεν κάνει πραξικόπημα. Το λένε όλοι, α πούμε. Τέτοια ώρα δεν κάνει πραξικόπημα, το κάνει χαράματα. Όπω έκαναν εδώ πέρα οι Ειδικοί μα ξέραν. Ναι, και δική... τώρα έχει βγει ένα ωραίο μιμ το οποίο είναι έτσι δική δικοί μα οι στη σειρά. Και λέει εμεί και το πραξικό μα όνομα το κάναμε και τον Κοσμάκη σκοτώσαμε στο Πολυτεχνείο. Και τη μισή Κύπρο είχαμε πρόγραμμα. Έτσι, μπράβο. <laughs> Με σχόλια έτσι για να μαθαίνουν, λειτουργεί. Ε, Τούρκοι, παιδί μου, δεν ξέρουν αυτή, δεν ξέρουν. δεν ξέρουν. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ήταν προσχεδιασμένα από καιρό, γιατί ήδη είχε φάει κάποιου ε, ανώτατου αξιωματικού ο, ο Ερντοάν. Ε, είχε πάει και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν δύο-τρει εβδομάδε. Mm. Είχε συζητήσει, προφανώ είχε κάνει συμφωνία εκεί. Έγινε μια χαρά το πραξικόπημα, το τάχα πραξικόπημα. Για να μπορέσει αυτό να κάνει το δικό του να ισχυροποιήσει και τη θέση του. Έχει συμφωνίε το στο τραπέζι. Πάντοτε μια είδηση τώρα σημερινή που νομίζω για ένα ρωσικό τύπο είναι ότι ο οργάνει τοποιήθηκε από τον Πούτιν ότι θα γίνει προποίημα. Ποίζει το ρωσικό τύπο. Αυτή η είναι και αυτή μια ποινία. Είναι και αυτή μια πιθανότητα. Η Αμερική είδε το έπαιξε στην αρχή. Νύτασχία, α πούμε, και μετά πήρε τη θέση, α πούμε, ότι να επανέλθει η νομιμότητα. και Άμα κάτσουμε <laughs> και διαβάσουμε <laughs> την ιστορία τη Ελλάδα εκεί στο 67. Θα διαπιστώσουμε το πόσο έμοιαζαν αυτά τα πράγματα, για το πως οι Αμερικάνοι στην αρχή κάνανε δήλωση ότι ελπίζουμε η Ελλάδα να συνεχίσει, να έχει συμμετοχή στους διεθνείς, Συσ... να έχει συνέχεια ως κράτος και συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμού Γιατί δεν ξέραν ο δεκόσιος άνθρωπος του Βαπαδόπουλου, ο άνθρωπος του CIA, το ξέραν. Αυτό τον είχαν εκπαιδεύσει. Περιμένανε μέχρι πράγμα. να δω να θα πετύχει το πραξικόπημα, γιατί σου λέει περιμέναν τους Ανώτερου εξωματικού του Βασιλιά, δεν κάνανε εκείνη. Πήγαν οι καραβανάδε του, του Παπαδόπουλου, το κάνανε εκείνη. Σου λέει: Καραβανάδε είναι αστείε, καρπίσουμε μια πισινά. Περιμένανταν να αποστερεώθηκε το πραξικόπημα και μάλιστα σε δύσκολε συγκύριες, Δηλαδή με τον έναν ένα από το εξωματήνα πιλεί να σκοτώσει τον άλλον, να σηκώνει όπλο ένα τον άλλον, τέτοια πράγματα. Yeah, yeah, yeah. Δεν τα έχουν πετύχει yeah, yeah. οι κουντικοί. Και όταν είδαν πω το πράγμα, πήραν και το κέμπ του Βασιλιά, ο οποίο έκανε αντίσταση μέσω γκριμάτσα. Το ξέρει αυτό, βεβαίω. Ότι η αντίσταση που λέει ο Βασιλιά και λέει ακόμα ότι έκανε ότι η φωτογραφία που έβγαλε όταν όρκοσε τη Χούντα ήταν συνοφιωμένο. Και ήταν μήνυμα αντίσταση, λέει ο Νίκο Λα. Από εκεί που είναι μήνυμα Αυτό ήταν μήνυμα αντίσταση. Τώρα κάποιοι που βγάλανε όντω μήνυμα αντίσταση δεν ξέρανε. Ο Βασιλιά, ο δικό μα, ήταν είναι εκπαιδευμένο, πριν ήταν 20 χρόνια εκπαιδευμένο, ήξερε από συμβολισμού, έστειλε μήνυμα αντίσταση με την κρεμάσα του τότε. Μοιάζουν πολύ τα πράγματα. Σαν σήμερα, σαν χθε και σαν προχθέ, ειδικά αυτέ τι τρει μέρε που ζούμε. Ζούμε το, την τελευταία, το τελευταίο έγκλημα το οποίο έκανε η Χούντα στην πατρίδα μα πριν πέσει. Το ξεπούλημα τη Κύπρου. Ένα έγκλημα για το οποίο μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν ο λόγο που ανέβηκε η Χούντα στην Ελλάδα. Πολύ πιθανόν. Γενικά, γιατί είχε σχέση πολύ με τα γεωπολιτικά παιχνίδια τη εποχή εκείνη. Ε, να πούμε ότι οι δικοί μα συνταγματάρχε δεν του έφταγνε ο γύψο στη, στην κυρία Ελλάδα, θέλανε να βάλουν και την Κύπρο σε γύψο. Βρέθηκε ένα πρώτο πρόθυμο, ένα πρώην αγωνιστή τη ΟΚΑ, αρχηγός σε ΟΚΑ, ο Γρήβα Διγενή. Πέθανε ο Γρήβα Διγενή, δεν πρόλαβα. Βρέθηκε ένα πραγματικά πρόθυμο εδώ, ο, ο Σάμψον. Που ο Σάμψον το πήρε πάνω του, έκανε βρασκόπημα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονία κατά του κάστρο τη Μεσογείου. Έτσι είχαν το θράσος οι Αμερικάνοι και λέγανε το, ναι. μακάριο, το μακάριο. Με βάση τα έγγραφα και τη CIA τότε, το λέγανε και δεν Κάστρο τη επειδή του, Αποτυγχάνει η απόπειρα δολοφονία, τα τάγκ βγαίνουν στου δρόμου, ο κυπριακό λαό νομίζει ότι τα πάντα τελείωσαν και ότι μπήκε σε Αίγυπτο και το μακάρι ο νεκρό, και βγαίνει ένα μήνυμα αντίσταση κανονικό. Όχι ναι, με γκριμάτσα, ο... χωρί γκριμάτσα, ναι. γκριμάτσα, από ένα πειρατικό ραδιόφωνο. Γίνεται τη στιγμή καλή ώρα, βγαίνει ένα μήνυμα αντίσταση από τη φωνή του νόμιμου ηγέτη, του ψηφισμένου ηγέτη, κανονικού ψηφισμένου ηγέτη. Ναι, ναι. <laughs> δηλαδή με όλε τι εσωτερικέ δημοκρατικέ λειτουργίε τη Κύπρου τότε. Το οποίο προκαλεί αντίσταση στον Κυπριακό λαό. Και εκεί φαινόταν το παιχνίδι δεν τελείωσε. Και μια, μια δικτατορία η οποία ανέβη και έπεσε. Βέβαια, με τη μισή Κύπρο παραδομένη στους Τούρκου μετά, μέσα του Αντίλα. Χαρισμένη. Χαρισμένη. Μετά από πανωτά ραντεβού τη τουρκική πλευρά με του Αμερικάνου. Και πρέπει να πούμε ότι ε, δεν το μαθαίνουν τα παιδιά σχολεία, δεν ε, συζητείτε ποτέ από τέτοιε μέρε ότι η αντίσταση από μια χούφτα ε, ανθρώπων εκεί στην Κύπρο στρατιωτικών, αποσόβησε και τα χειρότερα. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά μια χούφτα άνθρωποι, κάνε τεράστιο αγώνα, συγκράτησαν δηλαδή μια χούφτα άνθρωποι ε, τάγματα ολόκληρα του στρατιωτών, οι οποίοι ας πούμε έκαναν απόφαση, δεν ήταν μιλημένοι, ότι πάμε παιδιά περπατάμε, πάμε μέχρι εκεί, ξέρω, και έτσι. Ήταν να πάρουν όλοι τη για να είναι τη λέμε, αυτό είναι το σχέδιο. Επίση να πούμε. Ένα δηλαδή, για... πέντε άνθρωποι ασύμα, κρατήσαν ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. <σ Mein> Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, αν καθίσουμε και κάνουμε ένα. Όταν οι χούνται συνηθιστού, όχι η ψηχία γίνει. Επίση να πούμε για να είμαστε δίκη του ενώ η χούνται συνηθίσει επισηχνά του ώρα του πολέμου, πριν τον πόλεμο, η ελληνική ευρωφούρά λειτουργώντα ω όργανο του χούντα και αυτή προέδειε καθαρήσει τουρκοκυπρίων για να δώσει ακριβώ το άλλο αυτό το οποίο χαιρόζε η Τουρκία για να έμει Δηλαδή, έπρεπε ο, Λα... ο λαό τη Κύπρου, είτε ήταν Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι, βρεθήκαν εκεί τη στιγμή μπροστά σε σφαγέ. Σε σφαγέ οι οποίε τελικά ποιο κέρδισε τι σφαγέ αυτέ, ούτε ο λαό τη Κύπ... Κύπρου κέρδισε, ούτε ο λαό τη Τουρκία κέρδισε, ούτε ο λαό τη Ελλάδα κέρδισε. Και πάλι ήταν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Να τα συμφέρω τον Άγγλο. Ναι, κυρίω Άγγλων... οι Άγγλοι, ε... ήθελα να πω ότι ακόμη και σήμερα, επειδή έχω φίλου εκεί πέρα στην Κύπρο, ούτε οι Τουρκοκύπριοι θέλουν του Τούρκου. Προφανώ και οι σχέσει του με του ελληνοκύλου είναι άψογέ όσε μπορούν να έχουν πια. Έτσι, και, αλλά το θέμα είναι ότι το νησί, α πούμε, έχει επικιστεί πλέον από τουρκου, όχι από τουρκοκύρου. Ναι. Και οι δύο ας πούμε, κοινότητε. Ε, α το πω έτσι, ναι τότε κοινότητε, όχι αυτό που θέλω να κάνω τώρα που λέει να το κάνει κοινότικό και τέτοια. Ναι, Ομοσπονδία βασικά. Ομοσπονδία. Ε, οι δύο κοινότητε τότε ίσω είναι ελληνικά μεταξύ που δεν είχαν κανένα απολύτω πρόβλημα. Σε, σε έναν ισχυρό που, που επιμερούσε χρόνια ολόκληρα, α πούμε, με, με, με εξαιρετικέ σχέσει μεταξύ του. Η διαφορά του ήταν, α πούμε, ότι ημένη ήταν οι μουσουλμάνη, η άλλη ήταν χριστιανοί ξέρω εγώ, δεν του ξεχώριζε όμω αυτό το πράγμα. Όλοι, ένιωθαν όλοι κυπρί και αυτό του ένωνε, α πούμε. Θυμίζει αυτό και, και το πόσο όντω αρμονικά ζούσαν οι λαοί στη μικρά Ασία και στι απαρτίρε απέναντι. Σε αντίθεση, βέβαια. Ε, ναι, χρόνια, ολόκληρα, αιώνες ολόκληρες. Σε αντίθεση με τα κεφάλια, τα οποία είτε ήτανε Κεμαλικοί, είτε ήταν Σουλτάνοι, είτε ήταν οι δικοί μας εθνάρχες που την είδανε μαρμαρωμένοι βασιλιάδες και λοιπά και θέλαν να πάρουν την πόλη, παίζαν πάντα τα δικά του σχέδια και τα σχέδια των μεγάλων, τα οποία ήθελαν τους λαούς να πεθαίνουν κατά και αυτοί μετά να αυτοβαφτίζονται σαν εθνάρχες. Mm -hmm. Πάνω σε αίμα απλών ανθρώπων Πάμε το θυμόμαστε αυτό, αυτή την κυρίση με την περίοδο την οποία ζούμε. Αυτά, αυτή τη στιγμή, ένα παρόμοιο πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό που λέγανε προηγουμένως στα παιδιά για κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή ξαφνικά βγαίνουν τα κανάλια όλα και λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ, ας πούμε. Οι φαρμακοποιοί θέλουν να κλειστώ το επάγγελμα για να κρατάνε τις τιμές, ε, δεν ξέρω εγώ τι. Mm. Και γενικώ, ας πούμε, βγαίνουν και... Του διαφορετικού, του άλλου, α πούμε. Αυτή είναι η άλλη απειλή. Αυτό φαντάζομαι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο μετά. Γίνεται διεθνικό. Βεβαίω. Η Έλληνε και οι Τούρκοι, α πούμε. Ναι, και μπορεί να το επεκτείνει αυτό, αλλά μπορεί και να το περιορίσει, α πούμε, εδώ στον τόπο μα. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, πω δημιουργούνται τα κόμματα, τι αποδοσφαιρικέ ομάδε, α πούμε, και χωρίζουν ένα λαό ο οποίο υποφέρει το ίδιο. Σε όποιο κι αν είναι, σε ό,τι κι αν πιστεύει. Υποφέρει το ίδιο όπω ο γειτονά Και όμω. Έχουν καταφέρει να τον χωρίσουν με το γειτονά του. Γιατί εκείνο δουλεύει και εγώ είμαι άνεργο. Ε, γιατί εγώ έχω αυτοκίνητο και εκείνο δεν έχει. Γιατί εγώ είμαι το τάδε κόμμα και εκείνο είναι το άλλο κόμμα. Η τάδε ομάδα και ούτω καθεξή. Ο Μπρέχτη λέει: Ναι, ρε, το παιδί μου αυτολεξή τώρα. Για το πώ γεννιέται ο εθνικισμό. Και το μεταφέρει την εποχή του ναζισμού. Όταν πέτυχε έναν Γερμανό τότε μπροστά του, ο οποίο του φέρθηκε απότομα. Και αυτό άρχισε κανονικά να βρίζει από μέσα του ολόκληρη τη ράτσα και τη φυλή των Γερμανών. Και κατάλαβε τότε ότι μόνο η επαφή σου με τον φασίστα μπορεί να σε κάνει και εσένα φασίστα. Δηλαδή, μόνο η επαφή σου με τον εθνικισμό ναι. μπορεί να σε κάνει και εσένα εθνικιστέ. Μην μη συνδέει τον εθνικισμό με τον φασισμό. Δεν εννοώ τον εθνικισμό του 1800, του 1900. Είναι τον σοβινισμό, αυτόν τον οποίο ζήσαμε στον 20ο αιώνα. Δεν είναι κίνημα το αστικό, το οποίο γεννήθηκε, απελευθέρωσε έθνη, αποκτήσει μια υπόσταση. Σήμερα τελικά. Σήμερα ναι. Τότε λεγόταν πάλι και αυτό. Οχη Εθνισμό λέγεται αυτό. Χρησιμοποιούν οι φασίστε για να διαχωρίσουν τον κόσμο κτλ. Νομίζω ότι ήταν ένα από εδώ. Εθνικισμό, δηλαδή. Yeah. Ναι, ναι, ναι, λέγεται, να... δηλαδή τα να κάνει μπάχα, ναι. Γι' αυτό εγώ μιλάω ας πούμε, για υγιή πατριωτισμό και φασισμό από την άλλη μεριά. Που ο φασισμό θα χρησιμοποιήσει τα πάντα, βέβαια. Που είναι και ακριβώ το αντίθετα. η αλήθεια. Είναι, όχι μόνο δεν είναι συγκοινικά, αλλά ακριβώ το αντίθετο. Γιατί ο φασισμό καταπίνει πατρίδα. Έτσι. Στο όνομα, όχι μια πατρίδα, όπω συνηθίζουμε να λέμε, στο όνομα τη εκμετάλλευση. Τη ολιγαρχία μια πατρίδα, πάνω και στην ίδια τη την πατρίδα πρώτα. Και μετά κάνε επέκταση τη πατρίδα. Και ο Χίτλερ έβαλε πρώτα σε γύψο το γερμανικό λαό, και μετά αποφάσισε να βάλει σε γύψο ολόκληρο τον πλανήτη με τα μεγαλοπίβολα σχέδιά του. Καλά, δεν το αποφάσισε ο Χίτλερ, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Αν ναι. δεν ήταν η πρωτοβουλία του, ήταν, ήταν ένας ηγέτης, αυτό που ηγέτη. <laughs> πρα... Αυτό που έλεγε ο Φίλε. Ε. Ε. Ε, ναι. Ε, νομίζω ότι αυτοί που σήμερα έχουν εδώ πέρα τα έργα στην Ελλάδα, δηλαδή η Siemens. Που φτιάχνει από τα φανάρια στου δρόμου ε, μέχρι το φωτισμό. Ξέρει ότι οι λάμπες που έχουμε στου δρόμου μα, σε εθνικέ οδού κτλ. Έκανε δουλειά στην κατοχή και όλα αυτά είναι τη Zemin. Έκανε στην δουλειά στι Zemin στην Ελλάδα. Σώπακα είναι, ναι. Το πρώτο σκάνδαλο. Ναι, πριν έρθει και την Έχει Περίμενε λίγα και να σου πω. Εκτό από τι ζήμενες λοιπόν, είναι ο Τίσεν, ο Κρουπ, άνθρωποι που περάσανε και από δικαστήρια, αλλά εδώ ήταν φυσικά. <laughs> ε, τα μηχανήματα τα, που βγάζουν, τα, που εξορίσουν τα μεταλλεύματα για τη ΔΕΗ, α πούμε, είναι τη εταιρεία τη και Krux. Τα ελληνικά ναυπηγεία, ό,τι έχει απομείνει τέλο πάντων, και αυτά τα εκμεταλλεύονται αυτοί. Αυτοί δηλαδή που πραγματοδότησαν το Χίτλερ. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά λέω για μιλάμε, είναι εδώ στην Ελλάδα πολύ πριν την κατοχή. Επιχειρηματικά. Και όταν αυτή... Νομίζω, νομίζω μεταξά με το clearing ξεκίνησα να έρχονται, τα γερμανικά μονοπόλια στην Ελλάδα. Γιατί πιο πριν ήταν απόλυτα αγγλοκρατία. Δεν, δεν είχαν μονοπόλια, αλλά δραστηριοποιούσαν yeah. παίρνανε και δουλειέ ναι, ναι. δημοσίου. Και αλλά το, με το clearing η του, του μεταξά ήταν η, η, η χαρά του <laughs> της γερμανικής εταιρείας. <laughs> <laughs> <laughs> η χαρά. Και επί αργότερα. Όπου έβαλαν τεράστιου δεσμού στι πρώτε ήλαιε. Να έχει βεβαίω. Τεράσου δασμού τι πρώτε ήλαιλε, θα υποχρέω τι ελληνικέ βιομηχανίε να κλείσουν γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, δηλαδή να πληρώνουν τόστου δεσμού για να εισάγουν πρώτε σύλλεξει να φτιάχνουν προϊόντα. Και έτσι κατέστρεψαν και την ελληνική βιομηχανία. Θα έχει γράψει ο Μπάτηση στο βιβλίο του Η Βαριά βιομηχανία mm -hmm. στην Ελλάδα κτλ. Οπου όλα εξηγούνται. Αυτή λοιπόν είναι η επικηρία εδώ, και αν δουλειά από τότε. Αυτοί χρηματοδότησαν λοιπόν το Χίτλερ ε, και ο Χίτλερ λειτουργήσε όχι με βασιτικές του ιδέες βεβαίως. Έτσι. Να μην ξεχνάμε επίση στο ότι είχα μια συζήτηση πάλι γιατί τραβγαίνει και εγώ πηγαίνω σε αυτή τη ε, Βέβαια διαφωνούσαμε ε, στο ότι ο... τον Χίτλερ για τον Χίτλερ είχαν πει τα καλύτερα λόγια οι δυτικοί πολιτικοί και ολιγάρχες πριν γίνει ο κακός δικτάτορα. Αν θυμίσουμε ότι με βάση... ο Τσόρτσιλ είχε αναφωνήσει τον Χίτλερ σαν τον μεγάλο ηγέτη του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίο μάχεται τον πολισεβικισμό. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Για να ανακόψουν τότε τη Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί το αντίπαλο δέο θεωρούσαν έτω, ότι αν κολάψουν το τέρα, όπω κάνουν και τώρα με του τζιχαντιστέ το... το που βλέπουμε, <Συλίου> ότι, ότι αν κολάψουν το τέρα, θα ανακόψουν την πορεία τη της... Σοβιετική και την πτώση του ω καπιταλιστικό σύστημα. Και έτσι γεννήσα ένα τέρα. Ξαναγεννήσα ένα τέρα με την αλ Πάλι για τον ίδιο λόγο. Ακριβώ τον ίδιο λόγο. Mm -hmm. ε, γεννήσα με τώρα τον τζιχαντισμό. Για παρόμοιου λόγου. Τώρα δεν υπάρχει η Σοβιετική Υπάρχουν άλλοι όμω. Οι λαοί που αντιστέκονται. Γεννήσα του τζιχαντιστέ να σκοτώνουν Κούρδου μαζικά. Τρομοκρατική οργάνωση Κούρδου. Τζιχαντιστέ δεν είδανε. Πρώτα ονομάθηκαν Κούρδοι τρομοκρατική οργάνωση. Και μετά οι τζιχαντιστέ από του Ναι, είναι γνωστό το πώ γίνεται αυτό. Το θέμα είναι ότι. Οι λαοί, αυτό που λέγαμε πριν, επαναδοχόμαστε, είναι τόσο πολύ αλωτριωμένοι που μπορούν και τους χειρίζονται καταλήλως κάθε φορά και αυτοί ακολουθούν. Έχουν μάθει τον κόσμο σε αυτό στην ιδιώτευση και στην αντιπροσώπευση. Πάντως όχι όλοι οι λαοί. Υπάρχουν λαοί που είναι με τόπλο παραπόδο εδώ και χρόνια οι οποίοι... Ναι, δεν το, το, δεν Παλαιστίνοι το... που λέγαμε πριν. Πώ Πώς. να αλωτριωθεί ο Παλαιστίνιο νέο. Κοιτάξτε να δει στην Παλαιστίνη, δεν προλαβαίνει να αλωτριωθεί, δεν προλαβαίνει να γίνει νέο. Αυτό. Νέος. Ο Κούρδο νέο επίση. Ναι. Πώ να Ο Κούρδο νέο, α πούμε. Εντάξει, αυτοί ψιλοπρολαβαίνουν, γιατί είναι... έχουν και ανοιχτό πεδίο, δηλαδή έχουν χώρο να ζήσουν. Ναι, στην Παλαιστίνη ναι. δεν έχει που να ζήσουν. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμεί, βέβαια. Ναι. Ναι. Ναι, δεν ζούνε και σε μια ας πούμε, φούσκα του καπιταλισμού και το ένα και τα άλλο. Ένα γι' του οδήγησε, α πούμε, ναι. Η Ουκρανία πάνω επίση βλέπουμε ότι γεννιέται κάτι συντέλει, στην Ουκρανία. Συντέλει. Γεννιέται μια αντίσταση. Και αυτό είναι και η απάντηση, από το όσο μου μου σκοπιά, σε κάποιου που λένε ότι το όραμα για μια άλλη κοινωνία, πάλι τη λένε το σοσιαλιστική, ε, γενικά για μια κοινωνία που θα πάψει εκμετάλλευση του από τον άνθρωπο, πάντα υπάρχει. Και ότι πάντα ο κίνδυνο για του εχθρού υπάρχει. Γιατί αν δεν υπήρχε, το πρώτο πράγμα που θα κάνανε δεν θα ήταν στην κρίσιμη στιγμή του. Να αναστήσουν ένα ναζιστικό μόρφιμο το οποίο το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να βγάλει εκτό νόμου το κομμουνιστικό κομμάτι ή του ε, αριστερού Ουκρανία ή του αντάρτε τη Ουκρανία ή συμβαλτική πάνω. Τα ίδια πράγματα. βλέπουμε ότι και το ίδιο το σύστημα φοβάται. Θέλει να τελειώσει. Και με τα τελευταία καρκινώματα όπω θεωρεί εκείνο. Ναι, αντίσταση. Ναι. Και οράματο για έναν άλλο κόσμο τουλάχιστον. Για έναν κόσμο που το οποίο δεν θα κυριαρχεί αυτό το σύστημα. Θα κυριαρχεί κάτι άλλο. Το οποίο μετά μπορούμε να το ζητάμε ποιο θα είναι αυτό το άλλο. Το που πάντω σίγουρα δεν πρέπει να έχει εκμετάλλευση μα. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορούμε μόνο να οραματιζόμαστε έναν άλλο κόσμο και να αγωνιζόμαστε με όση δύναμη διαθέτει ο καθένα μα ακριβώ για αυτό το πράγμα, για αυτό το όραμα. Τα πράγματα δεν είναι ευείωνα, δεν είναι με τη μεριά μα δηλαδή. Οι Ιωνοί έχουν τεράστια δύναμη στα χέρια του, όμω εμεί έχουμε μεγαλύτερη. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε 7 δισεκατομμύρια σχεδόν και είμαστε περισσότεροι, το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να ξυπνήσουμε Οι συνειδήσεις των ανθρώπων, ο καθένας στη δική του ας πούμε και άμα μπορεί να βάλει και ένα σπόρο στο διπλανό του, όπω ξυπνήσει και αυτός. Ένα από τα σωστά που είπε την Κυριακή ο, Πα... ο Πατέλης στην αστυνομία ήταν το ότι έτσι που έχουμε πόλεμο δεν αρκεί αντίσταση. Βέβαια, εμεί μιλάμε ότι δεν έχουμε ούτε καν αντίσταση. Γιατί βέβαια υπάρχει αντίσταση του λαού, κάποια αντίσταση, ε, αλλά φυσικά, yeah. φυσικά δεν συγκρίνεται με άλλε αντιστάσει που έχει κάνει αυτός ο λαό. Α πούμε του 41, 44 και όλα αυτά. Αλλά αυτό του αντίσταση που έχουμε, που δεν την έχουμε ούτε καν. Ε, δυναμική, δεν υπάρχει δυναμική αντίσταση. Ε, δεν αρκεί ούτε αυτό. Και δυναμική αντίσταση να είχαμε. Δηλαδή, είναι μια συνενεργία πόλεμο. Για να νικήσεις τον εχθρό, δεν αρκεί να αντιστέχει στον εχθρό. Να στον εχθρό. Είναι δηλαδή, είναι. να τρέχει από πίσω, να καλύπτει τι τρύπε που Πρέπει να επιτεθεί. Πρέπει να επιτεθεί στον εχθρό. Αυτό είναι μια κριτική που κάνω πούμε, τώρα εγώ. Όχι κριτική κακού πρόεδρε, καλοπροαίρετη. Σε... Και σε εμά και σε κινήματα που γεννιούνται. Κίνηματα των πληστηριασμών συμμετέχω. και εγώ τώρα πηγαίνω στι 3 Τετάρτε, στο κοροπή. Ακόμα και αυτά. Τι είναι. Μια μορφή αντίσταση, μπαλώματο, τι κάνουν, πληστηριάζει ο εχθρό ένα σπίτι, τρέχουμε πίσω από τον εχθρό να σώσουμε το σπίτι. Δεν κοιτάνε πώ θα κάνουμε μια συνολική αντίσταση, μια συνολική επανάσταση. Εκεί πάει η επανάσταση. Και δεν υπάρχει αντίσταση, δεν για επανάσταση. Να ανατρέψει τον εχθρό. Να νικήσει εσύ. Αυτό δεν συζητιέται. Ή τουλάχιστον αν συζητιέται, συζητιέται σε όργανα, κομματικά, γραφειοκρατίε και κλειστά εκεί μέσα. Τα βρίσκουν μεταξύ του, τα μιλάν, τα συμφωνούν και κλείνει και έχει ναι, ένα ναι. πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο το επεσήμανα και πριν, ότι δεν, ε, μια Επανάσταση δεν ξεκινάει απλώς επειδή αγανάκτησε ο κόσμος, επειδή τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ σκούρα και όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάτι από πίσω, δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει μια ιδέα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε έναν καινούριο λόγο. Διότι έρχεται το σύστημα και μας επιβάλλει το δικό του λόγο. Προηγουμένως ας πούμε λέγανε τα παιδιά εδώ πέρα που λέγαμε για την αναδιανομή. Τι σημαίνει αναδιανομή. Αναδιανομή έγινε και έκανε και ο Βενιζέλος ας πούμε που εδώ πέρα ήταν κάτι τεράστιες εκτάσεις εδώ στην περιοχή και έρθει ο Βενιζέλος και έκανε αναδιανομή mm. δηλαδή τι έκανε πήρα τα μεγάλα τα τσικλίκια και πούμε, τα έκοψε τα... σε κομμάτια και μοίρασε σε ακτήμονες αγρότες κτλ. Αυτό. Yeah. αυτό είναι αναδιανομή. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι αναδιανομή. Δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το δικό του λόγο. Mm. Πρέπει να φτιάξουμε ένα δικό μα λόγο, καινούριο λόγο, που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, Μιλωστεία. όταν μιλάμε για ληστεία, μιλάμε για ληστεία. Δεν λέμε, α πούμε, ότι περικόπτουν τι δαπάνε στην υγεία, γιατί ο άλλο λέει, περικόπτουν τι δαπάνε γιατί ήμασταν σπάταλοι και κάπω πρέπει να κάνουμε οικονομία για να έρθει η ανάπτυξη. Όχι. Είναι, αυτό που κάνουμε με την υγεία είναι. Απόπειρες δολοφονίας και δολοφονίες. Σε καθημερινή βάση. Περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορώ δηλαδή να μιλάω σαν να λέω τις ειδείς στο Sky. Mm -hmm. Πρέπει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λοιπόν τα παιδιά στα σχολεία. Αυτό είναι γενοκτονία. Όταν έχει μείωση πλουθυσμού μια αυτά Έτσι δεν είναι. Δεν, δεν μιλάμε για γενοκτονία. Εντάξει μην. Είναι. Βλέπει, α πούμε, οι νεοταξίτε τώρα βγαίνουν και λένε εντάξει, δεν έχει καθοριστεί ακριβώ την γενοκτονία. Και να ισχύει, πρέπει να ισχύει αυτό, εκείνο το άλλο. Συγγνώμη, δηλαδή. Όταν έχω 10.000 νεκρού σε 6 χρόνια, στη Συρία δεν έχω τόσου νεκρούς. Σε λιγότερο χρονικό διάστημα εννοώ από πολεμικέ επιχειρήσει. Πολεμικέ επιχειρήσει σκοτώνουν ξέρω εγώ, 10 σήμερα, 20 αύριο, 30 μεθαύριο και σε ένα χρόνο α πούμε τόσου νεκρού δεν έχω. Και έχουμε 12.000 νεκρούς δηλωμένους, άσε τους αγύλωτους, οι οποίοι δεν πήραν ένα πιστόλι με το πάλι στον χρόταπο, ας πούμε, mm. αλλά πέθανε μία άνθρωπη. Αυτό είναι μαζική δολοφονία. Είναι γενοκτονία. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν Εσύ. λέμε εδώ πέρα ότι έχουμε, ας πούμε, μια άθλια κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν έχουμε... δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Αυτό ίσως να το είχαμε από το 2004 μέχρι το 2010. Έχουμε, είναι... έχουμε ξένη κατοχή με ντόπιους δοσυλλόγους, συνεργαζόμενους. Διότι όταν λέμε ότι αυτή με στη βουλή είναι δοσύλλογοι, τη στιγμή που έχουμε εδώ πέρα τον νόμο, τον διαβάσαμε και την άλλη φορά που λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να φέρει τίποτε προσυζήτηση στην βουλή, η διαβούλευση, η ψήφιση, εάν δεν συμφωνήσουν πρώτα οι θεσμοί. Δεν δίνει λόγο. Δίνει λόγο. Οι άλλοι που είναι της αντικολίτευσης και φωνάζουν. Αυτοί που μένουν με στη Βουλή και δεν το ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό το, το που έχει γραφτεί σε γραφεία στο εξωτερικό, δεν δίνουν λόγο και αυτοί εκεί πέρα. Τι κάνουν. Βέβαια δεν είναι το σύλλογο. δεν θεωρώ ότι είναι δοσύλογοι, βέβαια είναι σίγουρα κατώτεροι των περιστάσιο. Τι, τι εννοεί δεν είναι σύλλογο. Ο δοσύλογο είναι ενεργητική πράξη. Είναι το άμα δεν κάνει καλή Συνόμη. αντίσταση, δεν σημαίνει ότι. Άμα δεν κάνει αντίσταση, δεν σε κάνει σύλλογο. Ο... Δεν είσαι σύλλογο. Όχι, αν δεν κάνει αντίσταση, δεν είσαι σύλλογο. Σύμφωνοι. Αλλά όταν βοηθάω το Δοσίλογο να δίνει λόγο και εγώ συμφωνώ και μένω εκεί πέρα και ενισχύω τη θέση του, τι είναι. Δεν θεωρώ ότι ενισχύει, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι, είναι. Αυτό, αυτό χωρί να συμφωνώ με, το, με τη θεατρική που κάνει το εν κόμμα, πρέπει να δεκτούμε δεν αν είναι, είναι έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα. Α, είναι δεν τώρα, είναι. Γιατί το τώρα κουκούρα. είναι ένα αντιμνημονιακό, ναι, δεν υπάρχει άλλο. Όχι, είναι και η Χρυσή Αυγή αμνημονιακή. Εμεί δεν εργαστούμε τώρα. Εντάξει. Και το κοτάνι κάνει αμνημονιακό. Να μην εργαστούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί εκεί πέρα που έχουν τη διαφορετική άποψη, υποτίθεται και όλα αυτά, όλοι αυτοί πληρώνονται έναν παχυλό μισθό, τα φανερά λέω, όλοι αυτοί, από ένα κράτο το οποίο δεν έχει χρήματα να πληρώσει τι συντάξει. Στου ανθρώπου που δούλευαν μια ζωή και έβαζαν χρήματα στα ταμεία του για να πάρουν κάποια στιγμή μια σύνταξη. Είναι, είναι, είναι ενσωματωμένοι πάντα σίγουρα στο, στο σύστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά για μένα, για να είμαι και δίκαιο, θεωρώ ενσωματωμένου και όσοι επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή. Δηλαδή, για μένα, όσο ενσωματωμένο είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κατά τη κατοχή στο λόγο του, αλλά είναι με στη Βουλή, και τα άλλα κόμματα που αυτή τη επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή, με δεν με καθόλου το ότι θα μπουν στη Βουλή θα κάνουν αντίσταση με στο σύστημα. από να πω κάτι γι' Κοίταξε να δει. Δύο τρόποι υπάρχουν για να αλλάξει το σύστημα. Ή με επανάσταση. Ή επανάσταση, παίρνει τα όπλα και πα στο δικό Ή με ειρηνική επανάσταση. Λελ, ή κατεβαίνει σε εκλογέ και παίρνει την εξουσία. Mm -hmm. Έτσι δεν πάει. Υπάρχει άλλο τρόπο. Ναι, ακριβώ. Δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι έτοιμο ο λαό να πάρει τα όπλα. Ο λαό δεν είναι έτοιμο να κατέβει στο Σύνταγμα. Κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα, πλέον, μαζευόμαστε 2.000 άνθρωποι. Συμφωνώ. Αλλά και το κάθε αντιμνημονικό μόρφωμα από όλα αυτά τα οποία θέλουν να μπουν στη Βουλή σίγουρα δεν είναι το πολιτικό αποκείμενο το οποίο θα φέρει το στην εξουσία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που, αυτό που εγώ έχω στο νου μου, που φαντασιώνομαι ίσως για να γλιτώνω από διάφορα δύσκολα, είναι ότι θα γίνουν τόσα πολλά κομματάκια αυτοί, Ακριβώς. όπου στο τέλος, καταλαβαίνοντας ότι οι δυνάμεις τους δεν είναι ικανές για να πάρουν την εξουσία με αυτόν τον τρόπο, θα ενωθούν για να πάρουν... Την εξουσία. Αν να σου, να σου πει αποτύχει... δεν αρκει Αυτό απο μόνο του δεν αρκεί. Η... Αν ο λαό είναι ακριβώ. Ακριβώ, δεν πρόκειται να αλλάξει. Η κοινωνική συμμαχία πρέπει κοινωνικά. να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει από το λαό και Α... να σειθούν. Αυτοί όλοι στην ουσία πρέπει να πούνε στο λαό ότι εγώ είμαι εκεί, αλλά δεν θα είμαι εκεί να αλλάξω τα πράγματα, αν εσύ δεν θέλει να τα αλλάξει. Θεωρώ ότι εμπιστευόταν όλου του περισσότερο λαός, άμα φεύγανε ξεκάθαρα από αυτό το υπάρχουν πολιτικό σύστημα, δεν θέλουν να το βλέπουν καν στα μάτια και βγαίναν από πλατεία σε πλατεία όλοι τους, από γειτονιά σε γειτονιά όλοι τους και στρατολογούσαν κόσμο στην αντίσταση. Κοίταξε να δεις, ξέρω κάποιου που το κάνουν αυτό. Δεν στρατολογούν όμω στην αντίσταση. Τι εννοείς να στρατολογήσουν, πώς να το κάνουν δηλαδή. Ε, είναι άλλο πράγμα να στρατολογεί θεωρώντας ότι το δικό σου πολιτικό κόμμα ή μέτωπο ή Όχι, λαϊκή δεν, ενότητα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το όργανο τη αντίσταση. Δεν, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω. Θα τα πούμε μετά, τόσα κλπ. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο αυτό που λες Συμβαίνει και το άλλο. Λένε, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε: Δεν ανάγκη να έρθετε σε εμά. Μα στη γειτονιά, εσεί και κάντε αυτό. Και κάντε αντίσταση. Συνεννοηθείτε μεταξύ σα. Και φτιάξτε έναν πυρήνα μεταξύ σα, εσεί, αφήστε μα εμά, εσεί να αντισταθείτε. Τη δύσκολη ώρα να ξέρετε ότι είναι ο γείτονα αυτό, ο γείτονα άλλο, ο, ο γείτονα άλλο κτλ. Και ότι έχουμε όλοι ένα κοινό όραμα. Να πούμε στου κοριού τη Αιγύπτου, CIA και όλων των μυστικών υπηρεσιών πω όταν λέμε αντίσταση εννοούμε ελληνική αντίσταση όπω έκανε ο Γκάντι ή τέτοια πράγματα. <laughs> <laughs> είναι... Μα Αυτό δεν συζητάμε τώρα. είπαμε ναι, ότι μα, ο ένας εγώ, τρόπος εγώ, Είναι ένα τρόπο να το πούμε. Και ο άλλο τρόπο είναι ας πούμε να συνταχθεί η κοινωνία σε σώμα, με κάποιο τρόπο, σε συλλογικότητε, σε μέτωπα, σε κόμματα, τέλο πάντων αυτά που δημιουργούνται τώρα ενώ κάτι μνημονιακά κτλ. Γιατί έτσι κι αλλιώ δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένοχλη επανάσταση. Και να θέλαμε δηλαδή να το πούμε, δεν θα το λέγαμε. Δεν θα το λέγαμε τέτοια. Λοιπόν, Διότι <laughs> ο κόσμο δεν δείχνει να είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Ο κόσμο δεν είναι έτοιμο ούτε να μπει στον δρόμο. Είναι έτοιμο βεβαίω να κυνηγήσει τα πόκεμων, αλλά δεν είναι έτοιμο να κυνηγήσει την ελευθερία. Αλλά είναι επίση γεγονό ότι ο κόσμο στι τελευταίε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει και συγκεκριμένα στην τελευταία του Σεπτέμβρη, γύρισε την πλάτη του και σε όλα τα αντιπνευματικά κόμματα, και μπορεί κάποιο να πει ότι ο κόσμο φέρθηκε Ανόρεμα αλλά μπορεί κάποιο να πει ότι υπάρχει μια εξήγηση. Σε σε Γιατί ο κόσμο γύρισε την πλάτη του σε ό... όλα. Δεν υπήρξε κανένα αντιπνευματικό κόμμα το οποίο να δυνάμωσε, να ανέβη και να έστω να πλησίασε το να μπει στη Βουλή. Ακόμα και η λαϊκή ενότητα που ποτέ δεν ήταν χρόνια στη Βουλή οι βουλευτέ τη Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πλησιάσανε να μπουν στη Βουλή. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα πλησιάσουν και αν πλησιάζανε θα ήταν πολύ ύποπτο. Συμφωνώ, συμφωνώ πάντως με αυτό που είχε επειδή Ελασίτη, έκπαιρνα μερικέ Κυριακέ. Είναι γελιότητα το να είναι στη Βουλή ο Λεβέτη και να μην είναι ο Στρατούλη ή ο Λαφαζάνης ή ο τέτοιο. Και α μην είσαι ο Καζάκη ή ο Ιωήκο Σεντοπούλου. Προφανώ και είναι γελιότητα. Αλλά. Αλλά πληρώνουμε. Αλλά. Κοίταξε. Δεν ψηφίζω, αλλά στηρίζω τι σημαίνει. Είναι λίγο. Είναι λίγο χοντρό. Ο Φρόιντ δηλαδή. Όπω Είναι πολύ, δηλαδή. Δεν... Εντάξει. Ο κόσμο δηλαδή τα είδε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάθεις στο ίδιο έδρανο με αυτόν που σε έχει ξεπουλήσει τόσο καιρό εκεί πέρα και περιμένει πότε θα γίνει το συνέδριο για να πάρει το συνέδριο για να αλλάξει πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ, Ενώ έχει δείξει ήδη τη μαφιόζη τη λειτουργία του. Ενώ Συννομή, δηλαδή. βρίζει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή όλα φαζάνουν σε σχέση σημαίνει Βιλά Μπροσέτη και τι σημαίνει. Προφανώ είναι. Το είχε δημιούργησε, λέει ο ένα πήγε λε η Βιλά Μπροσέτη, τώρα το είπε πρόσφατα, ο άλλο πήγε λε η Βιλά Μπροσέτη. Ναι, αυτά τα λέει τώρα. Είναι. Τότε που είχε πάει όμω, πριν ακόμη να βγει ο Σύνδεσσα στην εξουσία. Πρώτο το κόμμα. Έτσι, πρώτο το, λοιπόν. το κόμμα. Ναι, και στο συνέδριο θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Θα τα θα το όλα... ρίξουμε αυτόν τον αρχικό. <laughs> okay. Αλλά όλοι λέγανε τότε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη η αντίσταση δηλαδή με στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί <laughs> ήσασταν. Τα είναι επίσης λογικό, επίσης λογικό. Σαν έξω θέλει να προχωρήσεις. Ναι, ναι. Άμα βλέπα Squirtle και Pikachu και βγαίναν τα μάτια μου έξω πρόβλημα. <laughs> <laughs> δεν είχα πρόβλημα. Αυτό είναι θετικό δείγμα. Δεν έχουμε ολοκληρωθεί τελείω. Δεν έχουμε άλλο τριωθεί τελείως. <laughs> δεν έχουμε άλλο τελείως. Ά, <laughs> μόνο... καλά. Τι έχουμε να ακούσουμε για πες. Έχουμε να ακούσουμε πριν κλείσουμε. Ε, επειδή σαν σήμερα ή σαν χθε, δολοφονήθηκε ο Τύρις Πέτρος νομίζω σαν σήμερα. Πόσοι έχει ο μ τι είναι, Καταρχήν ζούμε όλη αυτή τη φάση των Ιωλιανών αυτέ τι μέρε. Όλε αυτέ τι μέρε νομίζω σαν σήμερα, ε, αν δεν έχω μπερδέψει τι μέρε και τα σαφέ, δολοφονήθηκε ο Ιωτήρη Πέτρουλα. Ε, η μορφή του Ιωτήρη Πέτρουλα μπορεί να υπάρξει ω εικόνα μια νεολαία στην προδικτατορική εποχή, μια νεολαία η οποία σήκωσε κεφάλι, μια νεολαία η οποία πρωτοστάτησε στους δημοκρατικού αγώνε, η οποία έσυρε. Υγεσίε, μηχανισμού. Οι Λαμπράκηδες σύραν τη μια δάση από πολλά πράγματα. Οι Λαμπράκηδες συμμάχισαν πολλέ φορέ με τη Νεολαία τη Κέντρου, πολύ, ένα πολύ αντιδραστικό κόμμα. Ένα κόμμα που ο αρχικός ήταν δηλώνω αντικομουνιστή, ο κ. Σομανδρέου. Και όμω ήταν τέτοιο το ρεύμα το νεολαϊστικό, που τότε και η Νεολαία τη Ένωση Κέντρου σύρθηκε πίσω από του Λαμπράκηδε. Ε, το κράτο, και μάλιστα το παρακράτο που λέγαμε πριν, αντέδρασε. Ε, ένα από τα θύματα τη αντίδραση εκείνη ήταν η δολοφονία του Σοντήρ Πέτρουλα. Ακολούθησε μάχη για το πτώμα του Σοντήρ Πέτρουλα. Ε, δεν θέλανε οι δολοφόνοι του να δείξουν να βγει προ τα έξω πώ είναι δολοφονία. Υπάρχουν πολλέ μαρτυρίε και για βουλευτέ τη ΕΔΑ οι οποίοι τότε πήγαν να πάρουν μαζί με του γονεί του Πέτρουλα το πτώμα και δεν του αφήνανε. Σωστό. Και εγώ λέω να κλείσουμε. Δέχτηκε μεγάλο παιχνίδι γύρω από το Πέτρουλα τότε. Και. Ενώ δεν θέλανε να πούνε ότι σκοτώθηκε, ναι. δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι, α πούμε. Ότι εντάξει, παιδιά δεν έγινε και τίποτα, μην οξύνουμε τα πνεύματα, κάπω έτσι, α πούμε. Ο Σωτήρη ο, ο Πέτρουλα μαζί με τον Λαμπράκι, μαζί με τον Παναγούλη που πέθανε και αυτό σε περίεργε συνθήκε, μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη, βέβαια πιο πριν, ε, είναι πραγματικά οι μορφέ, σύμβολα του αγώνα αυτού του λαού. Συγκεκριμένα Πέτρουλα. Συμβολίζει την νεολαία, τους αγώνες της νεολαίας και είναι ωραίο το ότι σαν σήμερα έχουμε την επέτειο θανάτου του σαν σήμερα που ζητάγαμε για την αλωτρίωση σήμερα της νεολαίας για να έχουμε και εμείς τα Ελληνόπουλα και τα Τουρκόπουλα και όλα τα πουλιά <σχει> <σχει> του πλανήτη ολόκληρου που όλος ο πλανήτη και τέτοιους ήρωες, το ότι κάποτε υπήρχαν ε, τα σπλάχα της νεολαίας ήρωες και όχι αλωτριωμένα παιδιά <σχει> με, το <σχει> ναι. με το κινητό στο χέρι. Το οποίο δεν φταίνε, γεννηθήκανε στο Σολίνα, είναι αποβολή αυτού του Σολίνα αυτή τη στιγμή, δεν φταίνε, αλλά πρέπει να για να ξυπνήσουμε. Γιατί, αν υπάρχει μια ελπίδα να σπάσουν τα κινητά του και να γράψουν και εκείνοι νέου αγώνε, είναι να αντιπαραβάλλουν σήμερα του εαυτού του με φυσιογνωμίε από τον Πέτρουλα. Αντιπαραβάλλοντα του εαυτού του με φυσιογνωμίε από τον Πέτρουλα, ίσω να αισθανθούν άσχημοι, ίσω να αισθανθούμε και εμεί άσχημα, που δίθεν είμαστε πιο πολιτικοποιημένοι, ενώ δεν είμαστε Πέτρουλα. Και να κάνουμε το ανάγκαιο. Το πρόβλημα πάνω είναι ότι αυτή η κοινωνία διαμορφώνει έτσι η συνειδής των ανθρώπων ούτως ώστε να είναι πάντοτε, ε, να ζουν οι άνθρωποι ως, ε, πώς να το πω, επίκαιροι. Να είναι επίκαιροι. Αλλά να μην μένουν ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή το, το βλέπουμε αυτό στην τέχνη έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε καλλιτέχνε ε, που είναι επίκαιροι. Δηλαδή, όλο ο κόσμο τους γνωρίζει. Είναι συγκλονιστικοί, θα ξέρω και ολά αυτά. Και δεν θα μένουν δηλαδή, δεν θα έλεγα... στην ιστορία. Δηλαδή, δεν γράφουν ιστορία. Γράφουν επικαιρότητα. Δηλαδή, σε γράφει η εφημερίδα στα νέα, <laughs> και δεν θα σε γράψει ποτέ ένα βιβλίο ιστορίας. Δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω για ένα κίνημα, α πούμε. Μιλάω για την νεολαία, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτή την εωλέα, δηλαδή αυτή τη γενιά. Θα τη ποτέ, η ιστορία. Μπορείς, όμως, να τη γράψει ποτέ Ιστορία. Μπορεί όμω να τη διαβάσει όλα τα, τα περιοδικά ποικίλη ύλη. Πικίλης ύλη. Ποικίλη ύλη. Σε διάφορα site, ξέρω εγώ, κτλ. Του δει στην κοινωνική δικτύωση και τέτοια. Έχουν το προσωπικό του, του φίλου του, τι διακοπέ του, όλα αυτά. Είναι επίκαιροι. Και κερδίζουν και τα 5 λεπτά δημοσιότητας που λένε, α πούμε, επικαιρότητε, αλλά χάνουν την ιστορία. Να πούμε και συμπλήρωμα αυτό που είπε το ότι αυτό το μεγάλο κύριμα της Διολέας τότε πριν τη Χούντα, το οποίο έδωσε και τους πρωτοστάσεις τους αγώνες μετά τη Χούντα, αυτό που πρέπει να ήταν άλλοι κρυβόντουσαν, ε, ξεκίνησε από μια πολιτισμική επανάσταση. Όταν πήραν τους ποιητές, οι οποίοι είχαν γράψει το 40, το 30, το 50 ιστορία, πήραν άνθρωποι σαν τον Μάνο Χαντζηδάκη, σαν τον Μίκ Θεοδωράκη, σαν άλλου της εποχής εκείνης, τους ποιητές, τους, τους βάλανε μουσική ε, Λαϊκή μουσική αλλά και έντεχνη, έντεχνη λαϊκή μουσική που λέγανε τότε. Και λόγια λαϊκή μουσική. και του δώσαν στον λαό. Και ο, ο λαό. ήρθε με του ποιητέ και το αγκάλιασε αυτό το πράγμα. Δεν το πέταξε. Δεν το πέταξε τόσο ξένο σώμα. Δεν του βάλανε, α πούμε, μια δυτικού τύπου συμφωνική μουσική με του ποιητέ του. Του βάλανε μια όντω λόγια μουσική, όντω συμφωνική μουσική. αλλά με έντονο λαϊκό και ελληνικό στοιχείο. Το οποίο ο λαό το αγκάλιασε αμέσω. Το ένιωσε ω ε. συνέχεια ε. τη γενιά του 40, του 36. Αυτό το πράγμα που του προσφέρανε, τη τέχνες του 40 και του 30. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, υπόλυσης, η πολιτισμό και Αυτό, ξέρεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Αυτό που έκανε η αριστερά, βάζω 1300 εισαγωγικά στη λέξη, αυτό που έκανε η αριστερά στην Ελλάδα, η σύγχρονη αριστερά, η νέα, η νέα αριστερά, η νεοδεξιά που λέμε, ναι. αυτό που έκανε, έκανε και έκανε μεγάλο αγώνα γι' αυτό, ήταν να αποκόψει το λαό από την παράδοσή του. Οτιδήποτε είχε σχέση με την παράδοση θεωρήθηκε μπανάλ, εθνικιστικό, ε, δηλαδή... η ρεπούσια τάση. Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά το πράγμα να αποκόψουμε το λαό την παράδοσή του. Γιατί βλέπεις ότι αυτό που κρατάει ένα λαό είναι η παράδοσή του. Δηλαδή, δεν ας πούμε, το, την πείς με το διγενή, ακρίτα. Mm. Πόσα χρόνια ας πούμε, ο οδηγενής ήταν ένα σύμβολο. Έτσι. Αυτό που είπε τώρα με τους ποιητέ, του Μεσοπολέμου και τα λοιπά, πως αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η ποιησή τους, δέθηκε με την παράδοση, ενώ τη μουσική παράδοση, έτσι. Mm -hmm. Γιατί, εντάξει, τα ζήσαμε όλα αυτά και εγώ και εσύ ακούμε ξένη μουσική, δεν το συζητάμε και όλα αυτά, δεν ακούω τσάμικα, α πούμε, και τέτοια, εντάξει. Κακός, ίσως. Yeah, yeah, ναι, αλλά, δεν, αλλά ξέρει, το τσάμικο είναι μια στασιμότητα από μόνο του. Δηλαδή απλά να τρέξει στο παρελθόν, δεν δίνει κάτι καινούριο. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώ παίρνει κομμάτια από το, το παρελθόν το... και τα εξυγχρονίζει. Να, να σου πω κάτι. Και το τσάμικο εξυγχρονισμένοι. Δηλαδή, άμα ψάξει όλου του ελληνικού παραδοσιακού. Ναι, ήταν εξυγχρονισμό από το αρχήν. Αρχαίο... Προέρχονται ήδη από τον mm. Έτσι Μιλάμε για του ίδιου ρυθμού. Ο 15η δεν είναι περσινό, ούτε προπέρσινο, ήταν είναι και θα είναι. Έτσι, οι κριτικές οι ας πούμε είναι στους αιώνε. και οι σύγχρονες μαντινάδες βεβαίως δεν είναι όπως ήταν πριν 200 χρόνια άλλα πράγματα λένε δηλαδή έρχονται και δένουν με, με το σύγχρονο κόσμο αλλά όταν αποκόβεσαι από την παράδοση το έχεις χάσει το παιχνίδι γι' αυτό αυτό που κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι ήταν ότι δέσανε την παράδοση με την ποίηση, με τους ποιητέ του. Και είναι, είναι, αυτό, είναι τραγικό το η αριστερά και μάλιστα, λέω με λαϊκό όρο, λόγια γραφειοκρατία. Μάλιστα θα σου πω για ένα ωραίο, βλέπω δωρατόν το γράφει στον τοίχο. Ε, η οποία όντως πήρε στην πλάτη της ε, από το 40 και μετά και πιο, λίγο πιο πριν, πήρε στην πλάτη της την πολιτισμική επανάσταση του λαού. Δηλαδή το να δώσεις... Ε, αυτό που λέγαμε πριν, να δέσει μουσική, με ποιητέ, να δέσει τώρα να δώσει το άλλο. Η αριστερά υπήρχε λόγο η προπολεμική και η προχουντική για όλα τα εθνικά ζητήματα. Όταν εννοώ και τα πολιτισμικά, το ζήτημα τη γλώσσα, τον δημοτικισμό, οι αγώνε που γίνανε για να, για να μιλάει ο λαό για να γίνει η επίσημη γλώσσα του λαού στην Ελλάδα. Πώ ξαφνικά βγαίνει ένα καρκίνο από εκεί μέσα. Μια τάση, αυτό, αυτό το πράγμα δεν τρεπούσε. Το οποίο πλέ, πλέ, πλέ, πάει όντω να θεληνήσει και να αποκόψει το λαό από τι ρίζε του. Αυτό πρέπει να μελυθεί πολύ σοβαρά. Βεβαίω, πρέπει να κάνουμε μια εκπομή μόνο για αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν δεν φτάσει κιόλα. Ναι. Ένα τεράστιο θέμα. Και εδώ, έχουμε και... εδώ θα είχαμε και ένα καλώ γιατί ένα πλέον πέρασε στο στρατόπεδο, τον το 5 θρατό. Το κόσμο του ζουράει θα μπορούσε να κάνουν κάποτε μια ωραία έτσι και να πλέον ότι <laughs> δυστυχώ πέρασε στο 5 Ναι, Νομίζω ότι δεν ήταν περασμένο πάντα στο 5ρατόπαιδο. Ναι, ε, δεν ξέρω. το είχε δηλώσει. Ή δεν το είχε καταλάβει. <laughs> Ή δεν το είχε καταλάβει. Ε, αυτό είναι ένα ωραίο, το είχε να είχε... αρθεί μια φίλη στον τίποτα. Η αριστερά είναι σαν το τσάι. Την κουβέντα που κάναμε τώρα, το, το καλό είναι του βουνού. Οπότε όπου ακούτε πολύ αριστερά και του βλέπετε γραβατωμένου ή μη γραβατωμένου, πίσω από γραφεία, πίσω από το άλλο, πάντα κράτατε μικρό καλάδι, γιατί μάλλον είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Ιταλό Βιομηχανό. Το καλύτερο παιδί του συστήματο. Ο Ανιέλη. Είναι... Οπότε λέγαμε όταν δεν τα καταφέρνει η δεξιά, φέρνουμε την αριστερά κτλ. Mm -hmm. ναι. Κλείνουμε με πέτρολε ή πάμε και σε αυτό το που μου ξετάξει, πριν τον Πέτρολα του βάρναλε. Ας ακούσουμε του Πέτρουλα και μετά μπορώ να το απαγγείλω το οποίημα αν θέλεις. Ωραία. Σωτήρη Πέτρουλα, σωτήρη. έτσι, εντάξει, γιατί μερικές φορές τα μπερδεύω κι εγώ, ένα μυαλό είναι αυτό ε, το θυμάμαι το Απαγγέλο απ' έξω ε, το Απαγγέλο σφίγγω στα χέρια μου 140 φράγκα δούλεψα μια βδομάδα για να τα αποκτήσω με αυτά πρέπει να ζήσω ήταν μια καλοκαιριάτικη βραδιά λιγώθηκε από τον πόθο και η καρδιά Πω να βαδίσω. Μέσω στενό μακρογραφείο μου κλεισμένο εγώ που θα ήμουν ποιητής φυρμαρισμένος, η η δόξα μου και η ανταμιδή μου αυτή. Σφίγγω στα χέρια μου 140 φράγκα, κι άλλοι κυφίνες μέσα στα παλάτια ζουνε, γι' αυτούς αναγεννήθηκε το φως, τον έρωτα πως θέλουνε γλεντούνε, εμπόρι του πολέμου, τη αρκός. Σφίγγω στα χέρια μου 140 φράγκα, τι να αγοράσω, φάρμακα για την άρρωστή μου μάνα, ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσω ή μια μεγάλη χάλκινη καμπάνα τους σκλάβου να ξυπνήσω. Αυτό ήταν το πείμα λοιπόν του Βάρναλη. Και πριν κλείσουμε. Το έμαθα... Πολύ ωραία πέρα. Έμαθα... Δεν θα πούμε πολύ ωραία με Μπάρναλη, ναι. Ναι. <laughs> ναι. Θα Το μπορούσε, έμαθα ναι. από ενα έναν... παλιό αντάρτη, οποίο mm. είχε κάνει εσωτερικό τουρισμό, στο εσωτερικό τουρισμό, στον Παρθενώνα της Νέας Ελλάδας. Ναι, είχε περάσει από διάφορα, ας πούμε, Μακρόνισο, Λέρο και τα λοιπά. Ξειά, είχαμε πολλούς Παρθενώνες, ναι. ναι. Και... Όπου εκεί έμαθε γραφική ανάγνωση, εκεί έμαθε θέατρο, απαγγελία, ποιήση. Θυμίζει λίγο το Μακρυγιάνναιο της ιστορίας, γιατί αυτό που λέγαμε για κύκλους που κάνει η ιστορία. Δεν ναι. Γιατί δεν είναι, δεν είναι λίγια, τα, λίγα τα παιδιά, τα οποία βγήκαν από μικρά φτάσανε στο, στο, μετά τον εμφύλιο στο κάτω της δεξιάς της βίας και αυτά να μάθουν γραφή και ανάγνωση τα εξογονίσια. Χρόνις ναι. Παράδειγμα. Ναι, ένα παράδειγμα. Αγαλύτερα ένα παράδειγμα χρόνις ομίσιος. Και πώς οι άλλοι. άλλοι. Άρα, ήτανε, αυτοί ήταν οι Παρθενώνες, έτσι δεν είναι, του σύμφωνα μάλιστα και με φασίστες, με αστούς πολιτικούς. Και... Πασίστες, δηλαδή. Ναι, <lang> -lan -lan -lan> έαν, είναι. ένα τσιγαροδρόμο που τσιγαροδρόμος. Που το μετανιώσανε βέβαια στο τέλο ζωή του, ήταν αργά. Λέγεται τον συγκεκριμένο. Mm. Ήταν... Αλλά ήταν αρκετά αργά, μάλλον. Ε... Πριν κλείσουμε, ε... πώ λένε οι πολιτικά ιδέες και λοιπά, επί προσωπικού αλλά αφορά και το σταθμό μα και αφορά για κάποιου οι οποίοι προσπαθούν ε... στεκόμενοι δίπλα σε μεγάλε προσωπικότητε ιστορικέ να πάρουν κομμάτι από την πίτα, από τη δόξα του. Ε, άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν προσωπικού αγώνε, συνήθω γίνονται αυλικοί μεγάλο προσωπικό για να πάρουν κάτι από του αγώνε του. Ε, έχει να κάνει, και, επειδή μα ακούνε, είναι οι νέοι ακροδεξιά, μάλλον αυτοί. Έχει να κάνει και με το κάλεσμα νέων που ξεκινήσαμε μαζί με κάποια παιδιά. Ένα κάλεσμα που απευθύναμε στην αρχή, με αφορμή, ένα κείμενο του Μήκη στο Μίκη Θεωράκη, όπου εμεί οι νέοι που διπογράφουμε, κάνουμε μια ξυπνινταριά για αρχή, θέτουμε του εαυτού μα. Ε, και όχι στο μήκη, στο λαό, στην υπηρεσία του λαού, ούτω ώστε να κάνουμε αυτό το οποίο λέμε νέα επον, νέε λαμπράκιδε κλπ, κλπ. Δεν ξέρω γιατί ένα κάλεσμα δεν μπορεί να ενοχλήσει ένα άλλο κίνημα ή έναν άνθρωπο αυτό αυτοπροσδιορίζεται από μόνο του ω ένα άλλο κίνημα. Το μόνο που έχω να πω πάνω σε αυτό, επειδή περιμπάλα και το σταθμό ότι δεν παίζουμε αρκετό μυθοδωράκι για να μα ακούγαν ώρε. Ναι. Όσον αφορά πάντω μένα, δεν νομίζω να μπορεί να πει κανεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα κλείσω με ένα ωραίο απόσπασμα που βρήκα πριν από το 2006. Ε, και είναι ο Θοδωράκη και λέει για του νέου. Το 6 πριν ακόμα έρθει η κρίση, ε, να φανταστούμε. Στου 10 μικρού Μίτσου, το οποίο είναι όχι επίκαιρο, είναι 100 φορέ πιο επίκαιρο και πιο επιτακτικό στι σημερινέ συνθήκε που ζούμε. Με ένα μήνυμα, αφήστε την ελληνική νεολαία να αναπνεύσει ελεύθερη και να πρωτοστατήσει αγώνες αγώνε, γιατί αλλιώ, άμα την κάνετε να γυρίσει στα σπίτια τη, όπω κάνετε μέχρι σήμερα, άμα σηκώσει κεφάλι, θα γυρίσει αυτή εσά σπίτια σα. Και απευθύνεται και προς κινηματάρχες. Εντάξει, ξέρω περίπου γιατί... Ξέρεις την ιστορία, ναι, απλά, ναι, ναι. Ιστορία, εντάξει. Αυτό. Πω, ναι. Λοιπόν, ε, Επίσης, ε, σας Επίσης, σχέρω... σήμερα μισό λεπτά, πριν, πριν το πιστεύω αυτό, ότι ο σταθμός είναι ανοιχτός και για την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, αν ε, αυτός, ξέρω εγώ... Προφανώ προφανώς, προφανώς λοιπόν, είναι ένα ζήτημα κίνημα. το οποίο δεν αφορά το σταθμό πρωτοβουλία. Ναι, ασφαλώς. Γιατί καλά. ο σταθμό αν μια σε μια κίνηση. Δεν έχει να κάνει με το σταθμό. Ούτε ο σταθμό ας πούμε ανήκει στο Δεν Πληρώνω. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Φιλοξενούμε του ανθρώπου. Ούτε ανήκει στο, στο Δίκτυο Σπάρτακο. Ούτε ανήκει σε κανέναν που καλεί εδώ πέρα. Σε κάποιο κίνημα κτλ. Ο καθένα προσωπικά από εμά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο σταθμό όμω είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Και φιλοξενεί του πάντε, όλου του ανθρώπου που παλεύουν για την ελευθερία και το δίκαιο, είναι ανοιχτό. Επίση, το τελευταίο που θέλει να μπει σε ενοκινηματικέ συγκρούσεις και δεν έχει αυτό έλειπε. Δεν δεν δίκαιο Αυτό ναι, δεν έχει ποτέ. Ναι, δεν έχει βρει Δεν έχουν λόγω. Ενωτικά λειτουργούμε πάντοτε. Και θέλουμε όλε τι απόψει, όχι τι καθεστοτικές γιατί αυτέ παίζει τη τηλεόραση, οποιαδήποτε αντικαθεστοτική άποψη, α πούμε, φιλοξενείται στο σταθμό. Οπότε όποιο έχει... θέλει να πει κάτι για το κίνημα αυτό που εννοώ. No και την κίνηση αυτή που κάνατε, mm -hmm. γιατί οτιδήποτε μπορεί να έρθει εδώ στο ταθμό να, και να, πει, να ό, κάνετε και... μια πολύ ωραία κουβέντα ας πούμε, ένα ωραίο διάλογο και να αυτό. Ωραία, κλείνουμε. Γεια σας, ε, ακούτε λοιπόν 2006, χρόνια, 10 χρόνια. Μίκης Θεοδωράκης για τους νέους. Ε, π, π, πες μου κάτι κύριε ε, Θεοδωράκη, ε, ε. Ας πούμε εγώ σ, σ, σ, σ, σ, σαν άνθρωπος η ηλικία μου τα παιδιά κάποιες παιδιά της ηλικίας μου δεν έχουμε όραμα. Για mm ακόμα -hmm. mm -hmm. από εσάς το έχω ακούσει δηλαδή ότι εσείς είχατε όραμα. Όραμα. Ναι. όραμα... ναι θέλεις όραμα. Τι είναι τώρα όμως. Αντίσταση. Αντίσταση. αντίσταση. Κάνει αντίσταση. Πώς να κάνω κάνει... Πρέπει, πρέπει να κάνεις αντίσταση. Αλλά για να έχεις στόχο πρέπει να έχεις στόχο. έχει στόχο. Όχι φαίνε... θα σου δώσως στόχο. Πρέπει να έχεις ένα στόχο. Να μου δώσεις στόχο. Να δώσεις στόχο. Εκεί θα σου πω. Ε, κοίταξε γύρω σου, ποιοι σε θεωρούν ότι είσαι ηλίθιος. Γιατί είσαι ηλίθιος. Σε θεωρούν ότι είσαι ηλίθιος. Ποιοι σε θεωρούν ότι ηλίθιος. Πι, τι δεν το βλέπει; το, το, ε, το κράτο δεν σε θεωρεί ηλίθιο. Το κράτο έχει ηλίθιος εσέ, γιατί ε, σου λένε δωρεάν παιδεία και πληρώνεις τα μαλλιά της κεφαλής σου για να έχει κάνει παιδεία. Σε κορεδεύουν ναι. Σου λένε δωρεάν υγεία, δεν την έχει. Ε, είσαι λίθιος. Δεν κάνεις τίποτα. Εδώ θα κάνεις αντίσταση. Στόχος λοιπόν θα πεις δωρεάν παιδί. Μα θα το πω αυτό. Θα έχεις ένα στόχο. Ναι, θα έχω ένα στόχο να... ένα... Άμα στόχο το κάνεις μου στα και... Αν ναι. στόχο, έχω στόχο. Άμα λες στόχο, αντίσταση θα το βρει στο δρόμο. Στόχο για δωρεάν υγεία. Ναι. Να σου πω ένα άλλο. Να σου ένα άλλο. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, ναι. είδα ένα δρόμο, ναι. ό ναι. Ε, πληρώνεις εσύ, εσύ τα πληρώνεις αυτά ως πολίτης γίνονται οι δρόμοι. Ναι. έτσι. Τα λεφτά τα παίρνουν όμως πιο πολύ οι εργολάβοι, δεν βάζουν μέσα τσιμέντο, ξέρεσ' τι βάζουν φίκια. Και μόλις, μόλις γίνει η βροχή οι δρόμοι μπάζουν. Μπάζουν, <laughs> γίνονται, πώς τα λένε, ε... Λακούβες, ε, λακούβες, φεύγουν ολόκληρες δρόμοι. Ναι, ε, δηλαδή, Πώς το λέμε αυτό, έμπασαν οι δρόμοι. Ναι, Καθίζεις η σπατάλης, τα δικά κατάδικάζεις αυτά. Και ποια είναι τώρα, πότε σε θέλουν λήθειο. Όταν λοιπόν έχουν έναν δρόμο, φτιάχνουν τον δρόμο, το γεμίζουν να κούβες και μετά περνάει τα δυόδια και πληρώνει κιόλας και δυόδια από πάνω. και csak... ε, αυτό είναι ηλικία. Δεν πληρώσω. Ε, ηλικία, δεν πληρώσεις. Ε, άμα... θα πληρώσεις, θα Κάνω, θα περάσεις πολλά από τα έτσι. και θα έχει και μια σημεία και θα λες, έχω στόχο, θα περάσεις. Ε. Μα θα, με θα σε πιάσουνε. Ναι. Θα σε βάλω φυλακή. Ναι. Αλλά θα είσαι ευτυχισμένος. Και τι θα είσαι ευτυχισμένος. Δεν θα έχεις στόχο. Θα, θα κάνεις το κατηγορητήριο και θα λες... Είμαι, ε, κάνω αντίσταση. Έχω στόχο. Και είσαι ευτυχισμένος. Ε, πολύ ευτυχισμένος. Ναι. Να σου πω εγώ ναι. που είχα στόχους. Έτσι, ναι. Πέρασα ε, πολλά χρόνια στη φυλακή. στη, ναι. στη Μακρόνισσο. σου. Όταν ήμουν στη φυλακή. Γιατί είχα έλεγα έχω στόχο. Κάνω αντίσταση. Έτσι θα κάνεις και εσύ. Αλήθεια λέτε. Αλήθεια λέτε. αυτό και θα δεις. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να, να, να έρθουν και άλλοι. Φαντάζει τώρα από τα διόδια να περνάνε χίλιοι έχοντα στόχο. Ε, τελείωσε. Σε 6 μήνες θα φτιάξουμε όλες οι λακκούφες Έθετε, έθετε. Εάν βγείτε όλοι και λέτε, όλα τα παιδιά όμως, και λέτε δωρεάν υγείας ναι. και πηγαίνετε στους δρόμους, όχι 5.000, 50.000, 100.000, ε, σε έξι παιδιάς θα δείτε δωρεάν υγείας. Παιδιά, έτσι γίνεται, με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Τώρα κοιμηθήκατε λιγάκι. Και τότε... και τότε... Ε τώρα κοιμηθήκατε, έκανε τη σκοτέκ, αυτά, έβγαλε τη μειωμένη σκοτέκ και λοιπά, όλα αυτά. Κάνει και λίγο αυτό. Είσαι πολίτης. έχει μεγάλη δύναμη. Εγώ να σου πω, να σου πω πιάλλην θα μπασερούν η λίθη. Τα κανάλια. Δεν βλέπεις αυτόν τώρα το βράδυ, θα δεις σε ένα κανάλι, ναι. όταν σου κοιτάζει αυτός και λέει αυτά που λέει ναι. κλπ. Δεν διαβάζεις τα μάγια του μέσα τι λένε. Ναι. Τι λένε, τα διαβάζει, διαβάζεις διαβάζει. Όχι σου λέει, Zimmy ναι. είσαι αλήθιο. Έτσι σου λένε. Μολλοντά. Ε, Καλού σου πετάνει κουμπίδια, σου πετάνει κατά και εσύ τα τρω. Ε, δεν είσαι αλήθιο και τι να βλέπω, να βλέπω. Κλίστο! Κλείστο παρέμει την εμποδία. Χρειάζεται με την τηλεόραση, εμείς δεν ρεπείνουμε την τηλεόραση και είχαμε μια χαρά γενικά. Εγώ για μένα έγινε χωρίς τηλεόραση. <laughs> ναι, αλλά όλα αυτά που, που ξέρετε πού τα μάθατε. Το βλέπατε δεν... Εγώ που που δεν είναι αυτό, από που, από που να φύγατε. εγώ τώρα είμαι και σε ηλικία. Κλείστο, κλείστο. Τώρα έμαθα και οι πολιτικές νεολαίες, ναι. το οποίο είχα πάρει. λένε κλείστε. Δεν λέω κλείστε τηλεόραση, όχι. Λέω, ωραίο. Ορισμένες εκπομπές. Τώρα δεν με τις διεκέσαι. Τι πώς θα ξεχάσω εγώ τις εκπομπές. Εσύχνης, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, Γιμι είσαι πολύ έργο. Και να βλέπεις τα μάτια τους αν ε, βλέπεις τα μάτια και όταν δεις είσαι ηλίθιο γιμι παπ Να το κλείνω. Στόχος. Αντίσταση παπ ένα κουμπάκι. Ναι αλλά δεν έχω όλη μέρα πλήττου. Δεν... Μα για να με πλήττεις κλείνεις σε αυτό θα κάνεις αλλά υπάρχει και ένας άλλος στόχος πολύ πιο μεγάλο Ποιος. Ο ποιος πιο μεγάλο θεωρείς ηλίθιος Ποιος. Οι Αμερικάνοι. Θα βάλουν τους Αμερικάνους Μα σε αφαιρούν ηλίθιο Ναι αλλά εντάξει δεν με θεωρούν ηλίθιο Τι θα με ρωτήσεις, τι θα με ρωτήσεις γιατί με θεωρούν ηλίθιο δεν θεωρούν ηλίθιο ναι είναι δύσκολη ώρα Μα ο ομπούς τι λέει Ότι εγώ φοβάμαι το σαντ'αμ Ναι Ναι Δεν σε Ξέρεις τι είναι ο, ο Μπούς Μα, αφούς, Όπλα χημικά Ο, ο είναι ένας δράκος παιδέ μου Ο Σαντάμ είναι ένα κοπρόσκυλο Και ξέρεις που του φτάνει ο Σαντάμ ε, ε, Κάτω στην πατούσα του εκεί Και γαυγίζει και λέει ο Μπούς Φοβάμαι φοβάμαι Θα με φάει θα με δραγκάσει κλπ Και λέει και λέει και ο Blair και λέει, ναι, λέει, ναι, ναι ο, λέει, ο, το λέει, κακές, κύριε, κακές, κύριε, μην θα δαγκάσεις. Ε, Κόψει την ουρά σου, βάλτε τα δόντια σου. Και το λέει, όλη η Ευρώπη αυτό, έκτοτες από δύο-τρεις. Όλοι αυτοί της σε θεωρούνται. <σκύρια> ηλίθιο, είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, εσύ, εάν πεις ότι κάνω αντίσταση σε αυτή την ηλικιότητα, <σκύρια> ότι βάζω στόχο να <σκύρια> θα γίνεις ευτυχής. Και εσύ μπορεί να ρίξει την Αμερική. Βέβαια μπορείς, η ζημιά μου, εσύ μόνο σου, γιατί είσαι ο πολίτης. Ήρθαν οι Αμερικάνοι μας λέγανε λοιπόν ότι ο κακός κοινός είναι ο Μιλόσεφς. Έτσι. Να το φάμε. Και όλοι Ευρωπαίοι και όλοι μαζί που είχε κολλήσει τα δέντρα σήμερα, ερήπια. Σκοτώσαν όλο τον κόσμο. Ο Μιλόσεφς, εκεί Μετά λέγανε... ο Μπιλάντεν είναι... αυτό Μιλάνε, το αυτά και λοιπά. Πού τον εδώ ναι Να, δεν καταφέρουν το πώς θα λέει. Ε, καθαρίσαμε, πως το ναι. λέει αυτή Είναι ε, ε, καθαρίσαμε,